Θέμα η κρίση και η λύση στο πολιτιστικό κέντρο ελληνικού Ίσοδος από την πρώην βάση του ελληνικού Λοιπόν, αύριο στις έξι και μισή Επαναλαμβάνω την ώρα, διότι πολλοί φίλοι ίσως κάπου μπερδευτήκαμε με την ώρα Έτσι, στο πολιτιστικό κέντρο ελληνικού Ο Δημήτρης Καζάκης θα είναι εκεί Οπότε θα μπορέσετε έτσι, να έχετε μια πορεία. συζήτηση απορία, έτσι το λέγανε οι συναγωνιστές εκεί mm. ε, Επειδή έγινε μια μεγάλη και τοπικά από φίλους, μελή και ανθρώπους που απλά... Στο ελληνικό εννοείς. Ναι, στο ελληνικό και την Κλυπάδα. Και τελικά διαπιστώσανε, μάλλον με μεγάλη τους πίκρα, επειδή είναι και άνθρωποι που δεν έχουν συνηθίσει από την τύπου κινητοποίηση. Υπήρχε ένα που κάνανε να και για πρώτη φορά στη ζωή τους, από ό,τι έμαθα. Λοιπόν, mm. και τους δυσαιρέσε πάρα πολύ το γεγονός ότι υπήρξε εδώ δύο Δηλαδή, ότι κάποιοι φρόντισαν εκμεταλλευόμενοι τον αέρα και τον κακό καιρό τους προηγούμενους mm. και αδειάσαν τις αφήσεις από το αφηλείοχη. Ah, Κατάστρεψαν τις αφήσεις δηλαδή. Παιδιά δεν τρέχει τίποτα. Δεν είναι μέσα στο παιχνίδι όλα αυτά. Ε, δηλαδή. Εγώ απλά δεν καταλαβαίνω. Ε, ε, τι σου είχε ο... χουλικανική αντίληψη είναι αυτή που κάνει τον πόλεμο της αφήσας. Δηλαδή, τι σοοι άνθρωποι να αυτοί που ικανοποιούνται είτε με τον ασκίζουν ή ήταν να να κολάνα που αυτό το, το πράγμα. Εντάξει, εγώ ακόμη και 15-16 χρονών που συμμετέχασε σε κλειμάκια ναι. φυσοκόληση ναι. <laughs> ναι. δεν θυμάμαι παιδί μου να το παίζει αυτό το, το παιχνίδι. Δηλαδή το βαριόμαστε τόσο πολύ, το θεωρούσαμε τόσο πολύ πολιτικό να ξέρει να κυνηγά στον αν τον αυξολλικό προ την αυξοδική του τη άλλη παράταξία ή τη άλλη οργάνωση και να κομμάσει από πίσω του ή να του κύσει τα χειρότερο. Και δεν το, ε, ε, ε, το θα... βάζει αυτό το δηλαδή, επίπεδο. Πόσο βλάκα πρέπει να είναι κάποιο δηλαδή.. Πόσο... Ε υπάρχει μια πολύ ωραία Συνάσου, οργανωμένη ωραία. κατάσταση τώρα που υπάρχουν και τόσοι άνθρωποι, βάλει μόνο τους μετανάστες, τους ανθρώπους που τώρα για, για ένα ευρώ, έτσι, mm. όχι δεν σου για παραπάνω, του δίνεις και βλέπεις πηγαίνει να με καταστρέψεις, κάνω σπάρο ένα σάντουιτς α πούμε, πεινάει ο άλλος, έτσι, α, Πιστεύω και, ότι δεν είναι δυνατός να μην συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Τα βάζω στο μυαλό μου, δεν τα λέω και τα έχω δει, αλλά λέω και δεν με το είναι, το μυαλό. Είναι, είναι μια απόδειξη, πάρ το και διαφορετικά α πούμε, όσοι έχουν το παράπονο αυτό, πάρ το και διαφορετικά. Παιδιά ενοχλήσατε. Και με δεδομένο ότι αυτοί οι μηχανισμοί δεν μπορούν να προσφέρουν απολύτως τίποτα θετικό στην κοινωνία, προσφέρουν με την καταστροφή τους. Ε, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Η μαγιά πάντως θα ήταν να, να είναι στη συγκέντρωση και να, να την παραδεχθούμε ζωντανά. Εκεί θα είναι η μαγιά. Εκεί θα είναι Εννοείται. Λοιπόν, αλλά επειδή από μάγκες αυτή η χώρα τους πάτησε το τρένο όπως ήταν και το τραγούδι το παλιό. Ακριβώς. <laughs> και ας <σ'> απάντησε <laughs> μετά ο, ο άλλος ο καταπληκτικός, <laughs> ποιος τους είπε ότι τους μάγκες <laughs> ναι. πως πεθάναν. Απάντησες το ρασούλη μουσικά. Ε, λοιπόν. σωστό. Λοιπόν, και τα δύο ισχύουν, εξαρτάται βέβαια από ποια σκοπία το ναι, βλέπεις και ποιοι είναι πραγματικά. Ναι, ναι. Λοιπόν, ε, γι' αυτό λέω, είδω η Ρόδος και εδώ και το πίδημα. Mm. Αν και συνήθως το πίδημα είναι έξω από την Καλαμάτα σε μια πολύ ωραία τοποθεσία, προσφέρει εξαιρετικό φαγητό. Αλλά μιλάει για άλλο πίδημα. Σε καλαματιανή. Τάχεται. Ναι, εκεί πέρα μάλιστα προέρχεται και Κάπο οι πηγέ του στην νερού. Στην περιοχή σα Βέβαια έχετε στην Καλαμάτα, αλλά θέλω να πάω προ τα κάτω και μεσία και άλλα και <σχελόν> <σχελόν> <σχελόν> έχετε, τα λοιπά. Σε μέσα. Ναι, θέλω να σου πω ναι. ότι όμω θέλω να πω ότι και στην ευρύτερη περιοχή τα γνωρίζετε, αυτά τα σπότε. Τα... <σχελόν> το πήδημα. Πολύ παλιά. Το πήδημα είχε <έχει> ονομαστε έτσι. <σχελόν> <σχελόν> από το πήδημα που κάνει το νερό στη φυσική πηγή, οι φυσικέ πηγέ από ιδέεύεται η Καλαμάτα, είναι εξαιρετικό το νερό. Εξαιρετικό από τα καλύτερα δηλαδή, όσο μας το κατάνε οι Γερμανοί βεβαίως, γιατί από ό,τι βλέπω το, το βλέπω, το βλέπω και πολύ. Λοιπόν, ε, να πω επίσης ότι την Παρασκευή στις 6.30, συνεχίζω εγώ mm -hmm. <laughs> μετά από τις παρεμβολές της δικές σου, ότι την Παρασκευή, αυτή την Παρασκευή μας έρχεται στις 6.30, ε, θα γίνει μια πολύ ενδιαφέρουσα, μία ακόμη, παρουσίαση, έτσι, αλλά σε άλλη περιοχή, στην περιοχή Αχαρνούν Καματερού, ε, εκεί πάνε τα παιδιά να ανοίξουν ένα νέο θαλήν, ένα ακόμη θαλήν. Θα γίνει οπότε η παρουσίαση του θαλήν. Καλούνται όλοι οι πολίτε τη περιοχή στο αμφιθέατρο του Ιδρύματο Ιθεοτόκο, στην Οδό Θεοτόκου 2 στο Ήλιο, στι 6.30 την Παρασκευή, διότι κατά την ενημέρωση ε, νομίζω ότι είναι η πιο, η, η πιο σωστή στιγμή για να λύσουμε τι απορίε μα, έτσι, και να δούμε ακριβώς τι σημαίνει το θαλήν, τι εξυπηρετεί, πώς λειτουργεί ε, και να δούμε αν θέλουμε να πάρουμε μέρος σε αυτό. Άρα Μια λοιπόν... αντίστοιχη πρωτοβουλία που, έχουν, που έχει αναλυφθεί ήδη που είναι στη φιλοσοφία αυτή mm -hmm. αλλά για μία λόγου ε, το προσπαθούν και από μόνοι του είναι από την είναι στα Σταυρυλίσια στα αν δεν κάνω λάθος mm -hmm. ε, και λέγεται ελγί, που είναι ελληνική γη Α, είναι καινούριο αυτό. Ε? Ναι, ναι, είναι ένα αντίστοιχο ε, κατανοητικό συναντηρισμό στη φιλοσοφία που γίνεται ε, που είναι και το Θαλήν και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να το προβάλλουμε και αυτό ώστε να δείξουμε τις να τις να και τότε, έχει να... τι πρωτοβουλίε που θα δείξουμε. δούμε τι επόμενε ημέρε τότε τι ακριβώ συμβαίνει. Έτσι λοιπόν. Ε, επίσης, ε, να καλημερίσω και του φίλου μα Ακούνα από Ρωσία. Μάλιστα. Σε πιάνω ε, δεν το ξέρεις; Ότι και εγώ το ήξερα Παιδιά δεν το, ναι ναι ναι, ναι. Και ναι, θέλω ε, ναι. να σου πω Το είδα ε, σοσότσι, το σήμερα σοσότσι. το πρωί λοιπόν. Και λέω βρεί τους φίλους μας ακούν από Ρωσία Να είστε καλά παιδιά Σας ευχαριστούμε πολύ και Είπα να σου το πω για να το έχει υπόψη Αν ποτέ χρειαστείς ότι έχουμε ανθρώπου στη Ρωσία που το μας ξέρω. ακούνε Εντάξει, οκ. Όπου εδώ είναι μια χαρά, όλα. Λοιπόν, επίσης να απαντήσω σε φίλους που ρωτούν σχετικά με τη χθεσινή εκπομπή ότι δεν ήταν αστείο αυτό στο τέλος που κλείσαμε, που είπα εγώ, που αναφέρθηκα για την εξαγωγή γερμανών συνταξιούχων. Όχι. Ότι είναι πραγματικότητα και ότι δεν το έχουμε διαβάσει κάπου περίεργα και τα λοιπά. Στον κυριακάτικό τύπο, παιδιά, ολόκληρα ρεπορτάζ, δεν είναι θέμα. Αντικείμενα συζήτηση σήμερα του Σαμαρά με την κυρία Μέρκελ. Ναι, εκεί δεν ξέρω αν είναι πραγματικά εντελάσσουμε γέρο. Ε, ε, λοιπόν, ναι. Αλλά είναι πραγματικότητα θέλουν, το θέμα ε, με α... του Γερμανού δεξιούχου. Οι Γερμανοί θέλουν γέρου ή μάλλον ανθρώπου τρει τρ, τρ, τρ, τρ, mm -hmm. ηλικίε για την ακμάζα σαπουνοποιία τη Γερμανία mm -hmm. ενώ ε, εμεί εισάγουμε ε, τρίτη ηλικία από τη Γερμανία για τα θέρετρα τη Ελλάδο και τα θέλει τη. Λοιπόν, να πάμε σε κάτι σοβαρό. Όλα σοβαρά είναι που λέμε. Αλλά βλέπω ότι εδώ το ενιαίο παλαϊκό μέτωπο έχει τσιμπήσει το εξή. Την ίδια συμφωνή και πολλοί να μην την ξέρουν, ναι. α, αλλά έγινε γνωστό αυτέ τι ημέρε ότι το ΗΟβέ, όπου ο κύριο Τουνά ήταν πρόοδο μέχρι από λίγο καιρό. Ναι, έτσι, ο διεθνή. Ακριβώ, ε, τώρα είναι ο κύριο οδησία κυριακόπλου. Λοιπόν, θα απονείμει το αριστείο ΗΟβέ στον κύριο παπαστήρι. Ναι, γιατί το θα ομάστη εργασία του. Λοιπόν, εγύηση, εγύηση, ναι, που, θα γίνει η εκδήλωση λοιπόν, λοιπόν, ναι. την επόμενη Δευτέρα στις 14 Ιωάν... Ιανουαρίου, το απόγευμα, στην έδρα του Ιδρύματος Ιωάννη Λάτσης, το κεφαλάρι της Κηφισιάς, πρώην ξενοδοχείο Απέργη, με την παρουσία του κυρίου Στουρνάρα έτσι, και του κυρίου Ράπανου, Γιάννίτση. Και μάλλον θα είναι και ο κύριο Σιμίτη εκεί. Εξαρτάται, ε. δεν αφήνεται και Αφήνεται ανοιχτό. Διότι κυκλοφορούν πολλά επτάμενα γιαούρτια. Όπως λέμε ετάμενο ουφού. Θα το ναι. ανάλογα την τελευταία στιγμή τη αντιδράσης. Έτσι ναι. λοιπόν. Ε, βλέπω λοιπόν ότι εδώ το τσιμπήσαμε. Πάρα πολύ καλά κάναμε. Και το ενίο παλαϊκό μέτωπο καλεί πολιτικού φορεί, πολίτε, δυνάμεις, θεομηνικά θεωρεί... σχήματα. Έτσι. Και, κοίταξε, είναι, ένα, είναι μια σύραξη βρικολάκων ναι. για να βραδεύσει ο ένας τον άλλο για το αίμα του, που έχουν πει του ελληνικού λαού Ε, να παραστούμε κι εμείς Σωστά, να πάμε Να παραστούμε ναι. Όπως δώσαμε το F ευπαρέστητε στην Τράπεζα της Ελλάδος και έγινε ο χαμός, που έγινε, πράγμα, έγινε, ο χαμός. έγινε ο χαμός Χάρη σε αυτό σήμερα διαλύεται ένα κόμμα mm -hmm. η ΑΝΕΛ χαρισκέ σε αυτό μάλλον ναι. και βεβαίως αναγκάσαμε ε, κάποιου, ε, βέβαια το πλήρω ελληνικό λαό, δείχνει λιγάκι δύσκο, λίγο παραπάνω, το ότι ο κ. Δαχαράκη δεν πήγε τελικά, τον εξαναγκάσαμε να μην πάει mm -hmm. στην παρέμβαση, mm -hmm. στην τέτοια για τις το πλήρω ελληνικό λαός με το ταξίδι του κύριο Τσίπρα στη Βραζιλία για να μάθει πώς εφαρμόζονται οι αιώς mm -hmm. και στη mm -hmm. Βραζιλία. Mm -hmm. Μάλιστα από μια αριστερή κυβέρνηση, όπως είναι του κ. Λούλα, που μετεξελίχθηκε mm -hmm. σε, στη Ραχίλ, πώς του λένε αυτήν την καινούργια. Το καινούργιο λοιπόν είναι ότι μαζεύεται αυτό το συνοθήλευμα βρικολάκων του ελληνικού λαού για να βραβεύσει ο ένα τον άλλον για το θεάριστο έργο που κάνουν. Λοιπόν, λέμε να πάμε. Να τους χαλάσουμε την, ε, τη διάθεση. Ε, Τίποτα άλλο δεν μπορούμε να τους κάνουμε. Προς το παρόν. <laughs> προς το παρόν. Λοιπόν, ας, όχι, ας πάμε κι εμείς Να παρευρεθούμε κι εμεί εκεί. Ε, έτσι, λοιπόν, Είναι την επόμενη Δευτέρα στο κεφαλάρι. Καλά, μέχρι τότε θα το πούμε και θα τα ξαναπούμε βεβαίω. Αλλά νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία μαζικά να βρεθεί ο κόσμο. Ε, επαναλαμβάνω ότι το ΙΟΒΕ θα, το... θα απονείμει το αριστείο ΙΟΒΕ στον κύριο Παπαδήμο. Το γνωστό κύριο Παπαδήμο. Έτσι. Και εκεί θα είναι ο κύριο Τουρνάρα φυσικά, ο κύριο Ράπανο, ο κύριο Γιανίτσι και μάλλον θα είναι και ο κύριο Σιμίτη. Ο κ. Λοιπόν, Σημίτης ως πονηρός και <σχυλίδε> <έτσι> ένας παλαιά καραβάλλα, καδίαν θα φύγει από τους Αγίους Θεοδόρους, ναι. εγώ θα τον φέρω. Εμείς έχουμε <σχυλίδε> πάρει <σχυλίδε> ο... <Μάλι>, πολλοί. <μπορεί. σχυλίδε> <σχυλίδε> <σχυλίδε> λοιπόν, ε, η κυρία Δάφνη φαντάζομαι ότι θα το συμβουλεύσει ως φροντελευταία στιγμή. Λοιπόν, πάντως, εμείς έχουμε κάνει την εξής πρόταση. Έχουμε κάνει την πρόταση πολιτικές δυνάμεις, να συμμετάσχουν στη διαδήλωση. Αυτές του λατουλούν που λένε ότι είναι Λέμε τιμιμονιακ Λοιπόν, λέμε, ε, έχουμε καλές κινήματα τα οποία έχουμε συμβρεθεί, που έχουμε δημιουργηθεί, που έχουμε συντονίσει δράσεις ή που mm -hmm. τέλος πότε συμβρεθήκαμε κοινά πλατεία. Ή στο πεζοδρομίο. Είμαστε στο πεζοδρομίο εμείς. Λοιπόν, ελθή τροτουάρ. Λοιπόν... Ε, τώρα με το Ζεράρα ας πούμε που μάθει. Ε, τώρα που έμαθε λοιπόν, ότι μπορούμε να πάμε στην Ρωσία να ακριβώς, στη Υμή, να στη μπύρα. Λοιπόν το. Το, το άλλο, καλούμε συνδικάτα. Γιατί mm -hmm. και σε λογικές πρωτοβουλίε και πρωτοβουλίε πολιτών. Ε, ως και το σκεπτικό είναι ακριβώ αυτό. Δηλαδή να του χαλάσουμε τη φιέστα. Mm -hmm. Και δεν είναι ποτέ δυνατό να του επιτρέπουμε με λεφτά του ελληνικού λαού μάλιστα. Διότι το ΕΟΒΕ κρατικά επιχορηγείται. Mm -hmm. Παρά το γεγονό ότι είναι δημιούργημα του ΣΕΒ, του Συνδέσμου Ελληνοβιομηχανιών, το επιχορηγεί το ελληνικό κράτο και το επιχορηγεί την ίδια ώρα που κόβει συντάξεις, μισθούς και ιστορίες και πρέπει να τελειώσει αυτή η ιστορία όπως και το Ιδρύμα Λάτσι επιχορηγείται από πού και πού. λοιπόν πρέπει να κοπούν αυτά τα πράγματα μαχαίρι ...επιχορηγείται το Ιδρύμα Λάτσι βεβαίως όλα τα Ιδρύματα θα κοινοφελεί βεβαίως διαλύουμε τα δημόσια Ιδρύματα να. και επιχορηγούμε τα Ιδιωτικά αυτή είναι Α. η νέα φιλοσοφία και μετά κάνει φιλανθρωπικό έργο βέβαια τι να την πω φιλανθρωπικό έργο δηλαδή Ό,τι και αδέσποτο υπάρχει, το έχουμε μαζέψει. Λοιπόν, ε, από εκεί και πέρα υπάρχει ένα θέμα. Αυτό το το πράγμα. Ο καθένα, όποιο θεωρεί το εαυτό του ικανό και διαθέσιμο και αρκούντο πατριώτη και δημοκράτη, τον περιμένουμε στο κεφαλάρι. Ναι, νομίζω ότι είναι. Στι 14 του μήνο. Στι 14 του μήνο το απόγευμα θα είναι. Στο θα πούμε απογευμα. και ακριβώ την ώρα τη επόμενη μέρα. Βεβαίω. Λοιπόν, ε, θα κάνουμε ένα διάλειμμα. Ήρθαν οι καλεσμένοι μα. Θα του δώσουμε έτσι έναν χρόνο Όχι, να. Όχι, έχουμε αυτό και άλλη ανακοίνωση. Έχω έχω και άλλη. Α, έχω και άλλη ανακοίνωση, ναι. ναι. Συγγνώμη. Εντάξει, λοιπόν. λοιπόν. Έχω και άλλη μία ανακοίνωση. Έχω δηλαδή σημαντική. σημαντική Επίση, είναι από το συνδικαλιστικό τομέα του ενιαίου παλαϊκού μετόπου. Ε, την 5η, Πέμπτη, μεθαύριο, αυτή την 5η στι 7.30 το απόγευμα, στα κεντρικά γραφεία του ΕΠΑΜ, στι φαρτηρίε 23 στον Κεραμικό. Ε, Καλούνται σε σύσκεψη μέλη και φίλοι του ΕΠΑΜ, εργαζόμενοι του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, άνεργοι αυτοαπασχολούν και επαγγελματίε που ασχολούνται ήδη ή κατανοούν την ανάγκη να ασχοληθούν με τη συνδικαλιστική δράση. Καλούνται λοιπόν όλοι αυτοί σε σύσκεψη προκειμένου να εξεταστεί και να συντονιστεί η τακτική του ΕΠΑΜ στο συνδικαλιστικό κίνημα. Στόχο μα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του συνδικαλιστικού τομέα του ΕΠΑΜ, να προωθήσουμε την αντίληψή μα για την πολιτική απεργία, την ανάληψη οργάνωση κοινή δράση όλων των εργαζομένων, ανεξάρτητα από πολιτικέ εντάξει και ιδεολογικέ επιλογέ. Τα συνδικάτα πρέπει να ξαναγίνουν όργανα πάλι και ενότητα όλων των εργαζομένων στα χέρια των ίδιων των εργαζομένων, οργανωτέ και συντονιστέ του αγώνα όλων μα για να γίνουμε αφεντικά στη ζωή μα. Γι' αυτό πρέπει πριν από όλα να γίνουμε αφεντικά στα συνδικάτα μα. Σωστό. Νομίζω ότι είναι μια κίνηση που. Κοίταξα ε, ε, να σα κάνω, επειδή έτσι έλειω. Εδώ πέρα έχουμε φτάσει. Έχει, ε, ε, ε, είναι φτάσει το μεγάλο θέμα. Το έτσι, με Υπάρχει ένα στον κόμπο που το, το, το χτένει. Αυτή τη στιγμή είναι ο, ο χώρο εργασία, οι ίδιοι εργαζόμενοι είναι ανωχήρωτη πόλη. Ναι. Κάνουν ό,τι γου λοιπόν η αυθαιρεσία της εγωδοσίας μαζί με την, με την κυβέρνηση και με δεδομένο ότι έχουμε από μέχρι δεν ξέρω πώ να τις χαρακτηρίσω ηγεσίες συνδικάτων κυρίως από τα δευτεροβάθμια επίπεδο και τριτοβάθμια θα πρέπει τελειώ, να τελειώσουμε να τελειώσουμε με κίνους που διαπραγματεύονται για την πάτη τους ναι, να ξεπερδεύουμε, δεν υπάρχει άλλος σχολείο. Δηλαδή γιατί... δεν είναι, δηλαδή... Για... Αυτά που έρχονται να... πολύ να δύσκολα και σκληρά δεν μπορούμε τώρα να χαϊδεύουμε. Αυτοί ίσως. οι κύριοι το μόνο που κάνουν είναι να διαπραγματεύονται για τη δική τους πάρτι. Σε βάρος ναι, των εργαζομένων. Σε βάρος των εργαζομένων. Δεν είναι ψυχής το θέμα, δεν είναι αυτό. Να. Αυτό το λιγότερο. Όταν συναντάς α πούμε ανθρώπους οι οποίοι είναι στη ΔΕΗ... Έτσι, και υποτίθεται ότι η ομοσπονδία ή στο, στο νερό, όπως και η πρέπει να προστατεύσει δημόσιο αγαθό κέριο σε συνθήκες τέτοιες α πούμε και σου λένε δεν ξέρω τι θα κάνω, θα κάνω μια καμπάνια να μιλήσω να το μάθηο κόσμος. Τι να μάθει ο κόσμος δε φίλε, ότι θέλει το νερό δημόσιο αγαθό mm. για όλα τα κανέναν άνθρωπο. Εσύ τι είσαι διτεθειμένος να κάνεις. Μέχρι πού θα το πας. Και όταν μου το παίζει αγαθή περιστέρα και με θεωρητικολογίες να μην πω χαρακτηρίσω όπως για αυτά που σας αντιμετωπίσαμε από, την, από το αποστελέχη της ομοσπονδίας ε, στο νερό, όπου μας λέγανε στον Καπιταλισμό δεν γίνεται. Όταν τους είπαμε παιδιά μπορείτε να τα πάρετε στα χέρια σας. Έχετε ανάγκη από τον Πρόεδρο και το Δικαιωτικό Συμβούλιο της ΕΙΔΑΠ mm -hmm. για το αν θα δουλέψει το, το νερό. Όχι βέβαια, οι εργαζόμενοι το δουλεύουν. Η μηχανική, η ειδική, η τεχνική Το απλό προσωπικό Άρα δεν τους θέλετε, πάρτε το στα χέρια Και με τη συνδρομή της κοινωνίας για να μην μπορεί να ιδιωτικοποιηθεί Και μας λέγανε αυτά στο καπιταλισμό δεν γίνονται Και μας τα έλεγε Και μας τα έλεγαν ο εκπρόσωπος του ΚΚΕ Με το εκπρόσωπος του Βαθαίος Πασόκ Ακριβώς την ίδια λογική Για να καταλάβουμε Το ποιον εξυπηρετούν τα άκρα Ακριβώς μέσα στο συνεργαλιστικό κίνημα και, λοιπόν, δεν θέλω να μπω εγώ στην, στην θεωρητικολογία πριν καπιταλισμού ότι είναι και τι μπορεί να, δεν, μπορεί να γίνει στο... Εγώ τα ξέρω, τα πρακτικά τα πράγματα να γίνονται. Όταν με απειλεί κάτι, φροντίζω να δω με ποιο τρόπο αντιμετωπίζω την απειλή. Δεν χάνομαι σε, σε θεωρητικολογίε, σε, θεωρητικού, σε θεωρητικούρες, γιατί αν χάθω εκεί, συμβαίνουν δύο πράγματα. Είσαι ή είναι παντελώς ανόητος αυτός που το κάνει, και, άλλα, και άλλα, κακός είναι εκεί που είναι, έτσι, ή κρύβει άλλα από κάτω το τραπέζι ή στο παρασκήνιο, διαπραγματεύσεις, ιστορίες και όλα αυτά τα πράγματα άλλου τύπου, για την πάρτι μου, για τη δική μου ε, διαιώνηση, σε βάρος των υπόλοιπων εργαζομένων. Πουλάμε μουρι αγωνιστική και πουλάμε πίσω από την πλάτη των υπόλοιπων εργαζομένων. Γι' αυτό λοιπόν να <συσοχε> αυτά τα, τα πράγματα. Και επειδή ξέρω ότι αυτή τη στιγμή... Και χάρη το επάνω αλλά και πολλέ άλλε δυνάμεις Δίνουν μια μάχη από τα κάτω να μπορέσει να ανασκουμπηθεί το συντηρητικό κίνημα Να μπορέσουν να δοθεί μια μάχη στο για το χώρο εργασία Πραγματικά σήμερα συνδυάζεται, διαλύεται Σε κάθε έννοια Έχει καταργηθεί η έννοια του ίδιου του εργατικού δικαίου στη χώρα μα Όπως μου έλεγε ένας ε, ένας νομικός Μου έλεγε το εξής Μου λέει Δεν καταλαβαίνω γιατί διδάσκεται εργατικό δίκαιο Στην νομική σχολή Δεν έχει νόημα Είναι όπω παλιά διδάσκονταν Δεν ξέρω αν διδάσκεται ακόμη, δεν ξέρω το ρωμαϊκό δίκαιο, ας <laughs> πούμε. <laughs> Τον πεθαμένο πια, έτσι <laughs> Ναι, δηλαδή, εντάξει, ναι, κάποτε ναι, <laughs> και δίκαιο. Ναι, να το θυμόμαστε. Ναι, λοιπόν, να ξέρουμε πως είναι. Το ε, κάποιος πρέπει να βγει μπροστά, ρε, ρε παιδί μου, σε αυτήν την ιστορία. Και αυτό αν δεν μπορεί οι εργαζόμοι, για να μπορέσουν να το... Και αν μείνουν μόνο στο αεσυχτήρ προς τους συνδικαλιστές, που είναι πλέον Κοινό τόπο, όπου και να βρεθείς Εκεί που το Ακόμα περισσότερο του ανοίγει ο δρόμο για να κάνουν ό,τι θέλουν. Ναι, δεν μπορεί να μείνουν yeah. μόνο. Yeah. Ασίχτυρ, να δεν το είναι δικό του, πώ το λένε, yeah. ε, δική του ιδιοκτησία. Δεν έχει δε αποτέλεσμα κατά, αυτό. Επειδή είναι πουλημένα το μάρια αυτή, προσθέτουν. Yeah. Λοιπόν, μ τη Βέμπτη στι 7 και μισή φακτηρία στο κεραμικό, στα κεντρικά γραφεία του ΕΠΑΜ. Καλούνται όλοι. Εργαζόμενοι, άνεργοι, αυτοπασχολούμενοι, επαγγελματίε. Όλοι χωράνε σε αυτή βέμπι, την. Έννοια, τη τη συνάντηση. Λοιπόν, τώρα θα πάμε σε ένα ε, ωραίο τραγούδι που έχουμε επιλέξει. Έτσι θεωρούμε ότι είναι ένα ωραίο τραγούδι, γιατί όταν θα επιστρέψουμε, ήδη έχουμε γίνει τέσσερι. Ε, κοντά μα θα είναι ο Νίκο Καραβέλο, όλοι τον γνωρίζετε πια. Έχουμε κάνει και τι πολύ ωραίε εκπομπέ μαζί. Νίκο, καλώς ήρθε και πάλι. Ε, ε, και ένα συνάδελφο, ε. ο Περικλής Καπετανόπλο, τον ευχαριστούμε που είναι εδώ μαζί μα. Και θα τα πούμε αναλυτικά, θα πούμε για Γερμανού και μπίζνε. Μάλλον. Και όχι μόνο. <χαι> <χαι> βλέπω γιατί εδώ βλέπω πολλά στοιχεία. Κατάλαβε, βλέπω κάτι χαρτιά εδώ. Πολλά. Λοιπόν, όταν θα επανέλθουμε. Λοιπόν, θα πατήσουμε πάνω στο μεγάλο γκάτζο. Ασυγχώρητο βέβαια αυτό. Αλλά νομίζω ότι θα σα αποζημιώσουμε. Διότι πιστεύω ότι η σημερινή εκπομπή θα είναι μια εκπομπή αποκαλυπτική. Όπω και προηγούμενε, αλλά ε, επειδή μου μοιραζόμαστε με άλλους δύο σήμερα μαζί εδώ παρέα και θα μοιραστούμε μαζί σας ε, την τρίτη φάση θα ελέγα των ε, δουλειών και των ε, business εκποίησης, όπως είπαμε έτσι, εκποίησης. Εκποίησης, ε, της δημόσιας περιουσίας και όχι μόνο στου εταίρου μα, κυρίω βέβαια στου Γερμανού. Αυτοί είναι οι πρωταγωνιστέ, αυτοί θα πάρουν την πίτα, τη μεγάλη, δεν ξέρω αν θα δώσουμε κανένα κοκαλάκι στου Γάλλου ή κάπου αλλού για να μην κρινιάζουν, αλλά νομίζω ότι μέχρι τώρα τουλάχιστον έχουμε δει ότι είναι μονοφαγάδε. Λοιπόν, κατά καιρού Νίκο εδώ, σε εκπομπέ που έχει έρθει, σε μία από τι εκπομπέ μάλιστα είχαμε κάνει μεγάλη αναφορά, θυμάσαι τότε και με τον Φούχτελ και του δημάρχου που είχε δει. Ε, και έχουμε αναφερθεί σε δημοσίευματα του Περίκλειου του Καπετανόπουλου ο οποίο γράφει στην εφημερίδα Ελλάδα να το αναφέρουμε και γράφει ε, εμπεριστατωμένα με στοιχεία πάντα και αποκαλυπτικά και έχει και συνέχεια δηλαδή δεν είναι ένα δημοσίευμα τώρα και μετά τίποτα και το έχει πιάσει αυτό το θέμα πολύ καιρό τώρα με αποκαλυπτικά στοιχεία Περίκλει ναι. και ήρθε και άδεσέ με αυτή την περίφημη την του κ. Μηταράκη ο οποίο την έχει αποδεχτεί, την αποκάλυψε και το χωνί. προχθές είχε ένα τέτοιο θέμα. Δεν είναι λοιπόν. μόνο προχθές ήταν. Ναι, ναι, κηλυγακή, από την προηγούμενη καινήσικη. Γιατί υπήρχε ναι. απάντηση του Παράκτη. Εντάξει, πλησιάζει το αποδέχεται, δεν είναι. βέβαια, τη δημοσιοποίηση. Αποδεχόμενο την ουσία. Ναι. Πάρα πολύ ωραία αυτή η διαψεύση. Η ουσία όμω είναι ότι μπορεί να έρθουν ξένε εταιρείε στο ξένο δημόσιο. Το ξένο δημόσιο και να μπει κανονικά και με τον νόμο πλέον και εδώ, και να το πληρώνουμε, Έτσι, και να το πληρώνουμε εμείς ακριβώς για να κάνει ανάπτυξη. Αυτή είναι η ουσία, Περικλή. Ακριβώ. Ε, ε, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Mm. Καλούμεση μέρη στου ακροατέ σα. Πιστεύω ότι η εκπομπή αυτή είναι ίσως η μοναδική ή μια από τι μοναδικέ πανελλαδικά που δίνεται ευκαιρία σε δημοσιογράφου έρευνα οι οποίοι δεν ανήκουν στο γνωστό payroll των παπαγαλακίων να λένε την απόψή του. και η μοναδικότητα του ραδιοφόνου αυτή αυτή τη στιγμή συνάδει με τη μοναδικότητα και της εφημερίδας που δουλεύω που είναι η μοναδική που επιτρέπει τέτοια δημοσιεύματα Ήταν αν παρατηρήσετε στον υπόλοιπο τύπο ημερήσιο και εβδομαδιαίο με εξαίρεστο χωνί υπάρχει απόλυτη σιωπή και δεν νομίζω ότι είναι τυχαίο mm -hmm. θέλω να πω λοιπόν ότι εγκύκλιος μηταράκι η δυνατότητα που δίνει στο δημόσιο και στους αλλοδαπού επιχειρηματίες να υποβάλουν αιτήσεις για χρηματοδότηση ε, από το ΕΣΠΑ και εθνικούς πόρους, είναι μία μοναδική στα χρονικά απόφαση Έλληνα Υπουργού. Αναρωτιέμαι πόσο ευνοικότερη θα μπορούσε να εκδώσει απόφαση γερμανο Γερμανός Υπουργός για τα γερμανικά συμφέροντα. Είναι φωτογραφική απόφαση, διότι, ε, αν να κάνω μια μικρή παρένθεση, όλο αυτό έρχεται σε μια τρίτη φάση να δέσει και νομοθετικά την δουλειά που έκανε ο κύριος Φούχτελ ένα χρόνο τώρα σε, από άκρου σε άκρη στην ελληνική επικράτεια επισκεπτόμενος σχεδόν και των 325 δήμων στις χώρας, της 13 περιφέρειας και ε, της, του κατατόπου συνδέσμου των ελληνικών ε, βιομηχανιών και επιχειρηματιών και αυτή είναι η δεύτερη φάση. Η πρώτη φάση είναι ότι ξεκίνησε η υποταγή τη χώρας μέσω συμφωνίας που υπέγραψε η κυβέρνηση Παπανδρέου με την κυρία Μέρκελ, την καγκελάριο της Γερμανίας το Μάρτιο του 2010 στο Βερολίνο και επίσης επιτρέψαμε μια νέα παρένθεση εδώ παρά τα αλλεπάλληλα δημοσιεύματα δεδικά μου στην εφημερίδα τι επηρεωτήσεις βουλευτών στη Βουλή ε, τις πιέσει που δέχεται ο Υπουργός Εξωτερικών και ο Υπουργός Εξωτερικών σε συνεντεύξεις και από μένα και από άλλου συναδέλφου. Να μα δώσουν στη δημοσιότητα το κλήρε κείμενο τη συμφωνία, όχι το κοινό ανακοινώθεν. Το ίδιο το κείμενο τη συμφωνία, όπω υπεγράφει, μέχρι τώρα κάτι τέτοιο 16 δυνατόν. Δεν πέρασε και Βουλή. Βεβαίω. Η συμφωνία αυτή κατινται ω επασφάγιο στο μυστικό και μαθαίνουμε κάθε φορά στη φάση τη εφαρμογή ένα ακόμα σημείο το οποίο περιλαμβάνει. Έτσι λοιπόν τώρα, ανακεφαλώντα λέω το εξή. Υπογράφει τη συμφωνία που κατά την άποψή μου και από τον πραγμάτων αποδεικνύεται ότι παραδόθηκε το ελληνικό δημόσιο και η ελληνική δήμη και γενικότερα η ελληνική δημόσια περιουσία στου Γερμανού καταρχήν και δευτερευόντω στου Γάλλου. Οι Γάλλοι ανέλαβαν σε συνεργασία με το Reichenbach να συρρυκνώσουν το ελληνικό δημόσιο. Θυμάστε την ελληνική ξένη αυτή ταινία Αγάπη μου συρρυκνώσα τα παιδιά μα. Mm -hmm. Το ελληνικό δημόσιο το 2015 θα θυμίζει. Φάντασμα του εαυτού του, γι' αυτό θα μιλήσουμε σε άλλη εκπομπή. Οι Γερμανοί ανέλαβαν μέσω Φούχτελ την πλήρη αποδόμηση, κατάργηση, ε, αποσάφρωση του κοινωνικού ιστό της τοπικής αυτοδιοίκησης και του δημόσιου χαρακτήρα των υπηρεσιών της. Η, εξ, η φάση αυτή βρίσκεται στη δεύτερη σε εξέλιξη, στο δεύτερο στάδιο. Το τρίτο είναι οι μαζικές απολύσει που ξεκινάνε το, χιλια, το 2013 και ξεκινάνε από την αυτοδιοίκηση. Όμω, α ξανάρθουμε στο θέμα των Γερμανών. Οι Γερμανοί αυτή τη στιγμή έχουν επισημάνει μέσω φούχτελ και μέσω των συνεδρίων που κάνουν στη Θεσσαλονίκη, φέτο θα γίνει η τρίτη συνέλευση ελληνογερμανική συνεργασία, πιάνει τα φιλέτα που του ενδιαφέρουν. Όμω μέχρι τώρα δεν μπορούσαν να ξεπεράσουν το νομοθετικό, το νομικό εμπόδιο. Αυτό το ξεπεράσανε με την κύκλιο μεταράκι. Όμω, από την άλλη, έχουμε και μια σειρά δημάρχου οι οποίοι φανερά ή κρυφά έχουν συμφωνήσει. Με το Φούχτελ και το Ράιχεμπαχ να παραχωρήσουν δημοτική ακίνητη περιουσία η οποία ενδιαφέρει τους Γερμανούς μέσω μεικτών ηλιογερμανικών επιχειρήσεων. Θα λέει κανείς πού το περίεργο, πού το να επενδύσει δεν θέλουμε. Σίγουρα στην Ελλάδα, στα πλαίσια του καπιταλιστικού τρόπου ανάπτυξη, θέλουμε επενδύσει και τι επενδύσει αυτέ μέχρι στιγμή κάνει το ξένο ή τον τόπιο κεφάλαιο. Όμω για να δούμε με όρου γίνονται οι επενδύσει. Πρώτα-πρώτα, το, ε, το γερμανικό δημόσιο ή ο γερμανός επιχειρηματίας σε αυτή την μικτή επιχειρήση θα κατέχει το 51%. Άρα θα έχει το πάνω χέρι. Mm -hmm. Θα έχει τη διεύθυνση, δηλαδή το management. Mm -hmm. θα, ε, είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την εκπόνηση της μελέτης. Άρα πάλι οι Γερμανοί θα κατευθύνουν την επένδυση εκεί που έχει ανάγκη η γερμανική οικονομία. Και σας είπα ότι οι τρεις είναι η ενέργεια. Άρα πουλάμε φωτοβολταϊκά που είναι οι γερμανικές αποθήκες και συνέχεια θα βρούμε τρόπο να αξιοποιήσουμε την ενέργεια. Θέλουμε επίσης απορρίμματα. Έχουμε τεχνολογία την οποία ήδη την έχουμε εισαγάγει στην Ελλάδα μέσω του κ. Μπόμπολα είναι η βιοξήρανση. Έτσι. Άρα επίσης θα πουλήσουμε τεχνολογία και συστήματα στις εταιρείες που θα γίνουν εδώ με τις περιφέρειες και τους Δήμους. Έτσι. Και τρίτον το νερό που το νερό είναι ένα πολύτιμο αγαθό, ιδιαίτερα για τις αγροτικές καλλιέργειες και είναι γνωστό από το σχέδιο The και από το, νομίζω από το σχέδιο Farmend, mm -hmm. ότι είναι ότι η νοτιοανατολική Ευρώπη προεριζόταν όσο στο Βολώνα, ως η περιοχή γεωργικής, γεωργικού εφοδιασμού της Γερμανίας του Χίτλερ. Αυτό παραμένει ως τρίτο σκέλος σχεδίου, γι' αυτό και οι Γερμανοί ενδιαφέρονται σε πρώτη φάση να ελέγξουν το νερό. Στη δεύτερη φάση θα ελέγξουν τη γη μέσω της Αγροτικής Τράπεζας. Είναι γνωστό το πώς θα γίνει αυτό. Αυτό λοιπόν είναι σε, πλήρες, σε πλήρη εξέλιξη το σχέδιο των Γερμανών με την βέβαια, με την άμεση συνέργεια και συνεργασία της τρικοματικής συγκυβέρνησης η, η οποία έχει ακυφέρει ακέραια την ευθύνη και δεν εκτελεί εντολές. Συνεργάζεται με τους Γερμανούς, προωθεί και τα δικά της σχέδια τα οποία είναι σε μεγάλο βαθμό καθυπαγόρευση του συνδέσμου ελληνικών βιομηχανιών. Αυτά σε πρώτη φάση. Νίκο, μια εγκύκλιο. Αρκεί να πάντα. Καταρχήν, όλε αυτέ τις συμφωνίε, πέρα από όσα είπε ο Πεκλή που είναι απόλυτα σωστά και όσα έχει πει και ο Δημήτρη πολλέ φορέ, μάλλον θα πρέπει να ζητήσω συγγνώμη, πρέπει και εγώ να ευχαριστήσω ε, και, ε, και εσά κυρίω, α πούμε, και τον Δημήτρη και να ευχηθώ και καλή χρονιά και να πω το εξής πράγματι λοιπόν εδώ όπως είπε ο Περικλής υπάρχει ένα σχέδιο το οποίο είναι σε εξέλιξη mm -hmm. και το σχέδιο αυτό για να μπορέσει να υλοποιηθεί θα πρέπει να καταπατηθούν βασικοί κανόνες του συστήματος δικαίου έστω αυτού του αστικού χαρακτήρα συστήματος δικαίου το οποίο υπήρχε ε, δεν τους αρκεί δηλαδή μόνο να διαμορφώσουν νέους κανόνες δικαίου, καταπατούν τους υπάρχοντες, δεν, προχωρούν, δηλαδή δεν, δεν δεν τους ενδιαφέρει εάν αυτό αποτελεί και συνιστά συνταγματική εκτροπή. Στο ερώτημα που έκανες προηγουμένως, οποιαδήποτε εγκύκλωση υπουργική δεν μπορεί να υποκαταστήσει τον νόμο, πολύ δε περισσότερο την αυξημένη τυπική ισχύ που πρέπει να έχουν τέτοιου είδους συμφωνίες που είναι διακρατικές αν δεν yeah. Άρα λοιπόν αυτές έχουν ειδικό τρόπο με τον οποίο κυρώνονται και βεβαίως δεν μπορούν να μην από τη Βουλή. Τώρα, ο τίποτε υπουργό είτε με δηλαδή, είτε μητερά, είτε οτιδήποτε δηλαδή, το μόνο που μπορεί να κάνει να διευκρινίσει κάποια πράγματα αλλά όχι να νομοθετεί. Δεν μπορεί να νομοθετεί. <ΣΣΣΣ> Φαίνεται όμω ότι για να μπορέσουν να υλοποιηθούν αυτά τα σχέδια δεν υπολογίζουν και το παραμικρό ακόμα. Είναι εντελώ ξετσίποτο ο τρόπο με τον οποίο λειτουργούν. Νομικά ξετσίποτο θα μπορούσαν. Έχουν πέσει πλέον κάθε του. Δεν υπάρχει. Υπάρχουν για κανένα άποψη πολλών και τη δική μου θα προσέφετε εδώ σοβαρότητες και θα πρέπει κάποια στιγμή να υπάρξουν σοβαρότητες και ποινικέ ευθύνε σε αυτές τις πολιτικές. Αλλά βέβαια δυστυχώς η αποδομή της δικαιοσύνης όπως έλεγε και ο ένας παλιός εισαγγελέας δεν είναι τίποτα άλλο ζήτημα συσχετισμών. Ή εάν διαμορφωθεί ένα κίνημα τέτοιο το οποίο πραγματικά θα παρασύρει Mm -hmm. Όλο αυτό το σκουπίδι το οποίο εμφανίζεται, α πούμε, στην, είτε νομικό σκουπίδι, είτε οτιδήποτε. Και βέβαια για μία ακόμα φορά, το έχω πολλέ φορέ, θα πρέπει πια να μην μα ξενίζει η σιωπή τη ανώτατη ηγεσία τη δικαιοσύνη. Εμένα πια δεν με ξενίζει. Στην αρχή ίσω αυταπατώμενο ένιωθε κάτι Εμένα μου κάνει εντύπωση ότι υπάρχει μια συνωμοσία σιωπή γενικά. Δηλαδή όταν πρώτο για το ζήτημα τη συμφωνία ότι υπήρχε, εγώ τουλάχιστον το πήρα πάρει όταν πέρα από τα ανακοινωθέν, όταν βγήκε ο υπουργό Υγείας της Γερμανίας και είπε ότι εγώ εμείς αναλαμβά, αναλάβαμε ε, στα πλαίσια της συγκεκριμένης συμφωνίας τον εξειχωνισμό του συστήματος υγείας στην Ελλάδα, λέγοντας ότι το μεγάλο πρόβλημα στην υγεία είναι η μεγάλη παραμονή των ασθενών στο νοσοκομείο. Λοιπόν, αυτό το 2010... Και είχα γράψει τότε και όλα αυτά, φάτουσα να το αναδείξουμε και όλα αυτά. Μετά την υπογραφή της Μετρικής Συμπογραφής. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ήταν προς το, το, το καλοκαίρι του ήταν η, η δήλωση αυτή. Το μαθαίνουμε σε φάση. Ναι, ναι, ναι. Το όπως και πριν μερικούς μήνες μάθαμε ότι οι Γερμανοί αναλαμβάνουν και τον τομέα παιδείας. Για να μας μάθουν σωστότερη παιδεία. Έτσι. <Λε> λοιπόν, <Λε> και μάλιστα κάτι γελία υποκείμενα, on the payroll, που λέει και ο των Παγαλακίων ε, κάποιος επιτίδιος όνομα και πράγμα μας έλεγε ότι Γιατί, ένα, γιατί ε, πώς, το, πώς τον δεν ε, Θα το πάρουν οι Γερμανοί και θα γίνουμε Γερμανία Θα πάρουν την παιδεία οι Γερμανοί και θα γίνουμε Γερμανία yeah. Λοιπόν βεβαίως όταν βεβαίως ένας ολόκληρος λαός στην ίδια κλεισουφία πληροφορείται από την Bild και αυτό <ελίως> είναι αποτέλεσμα της παιδείας του. Καταλαβαίνετε τι παιδεία έχουν στη Γερμανία και τι παιδεία προβλέπουν να κάνουν στην Ελλάδα. Προβλέπετε να κάνουν στην Ελλάδα. <ελίως> Συγγνώμη, δεν <συνώμη> είναι αυτό. Είναι... είναι με τον ίδιο τρόπο δηλαδή που η αποτεκτορά των Γερμανών, νομίζω οι Μαδαγασκάρη, δεν ήταν. <πράβο>. Λοιπόν, και νομίζω... Και ναι, έγιναν Γερμανία αυτές. Όλοι, ναι, ναι. Όλες οι Γερμανία. Όλες οι μεγάλες απικίες έχουν Λοιπόν, το ενδιαφέρον δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι Τίθεται θέμα, εγώ νομίζω ότι νομική δικαιολόγηση δεν λέω ότι έτσι ισχύει, γιατί αυτό που λέω ο Μηταράκη, τι, τι είπε ο Μιταράκης ουσιαστικά, λέει αυτό το πράγμα εντάσσεται στι σχέσει ανάμεσα στην Ευρωζώνη που δίνει τα χρήματα, το ΕΣΠΑ δηλαδή, και την Ελλάδα. Άρα καλύπτεται από την περίφημη συνταγματική. Ε, το συνταγματικό αστερίσκο νομίζω αν θέλουμε καλά στο άθρο 28 ή στο 27 του συντάγματο που λέει ότι όλα αυτά, η παραχώρηση δηλαδή εθνική κυριαρχία γιατί εδώ μιλάμε δεν μιλάμε πλέον για παραχώρηση μιλάμε για κατάλληληση λοιπόν εθνική κυριαρχία αυτό γίνεται στα πλαίσια τη διευκόλυνσης τη παραμονή και τη ένταξη τη πορεία τη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι το συνταγματο ίδιο. Βενιζέλο, μετά την αναφέρωση Βενιζέλα έγινε αυτή. Η συνταγματική υποσημείωση στο άθρο συγκεκριμένα. Yeah. Και με αυτό χρησιμοποιούν για να περάσουν τα πάντα. Ε, και τώρα τι κάνουν. Δεν ανακοινώνουν τη διακατοικική συμφωνία. Ω όφυλα να το κάνουν στη Βουλή. Να περάσει από τη Βουλή. Άρα είναι άκυροι, yeah. Με βάση το Σύνταγμα. Και τι κάνουν. Να περνάνε με νομοσχέδια. Επιμέρου νομοσχέδια. Εμιτροπολογίε. Συγκεκριμένε φωτογραφικέ διατάξει. Για να περάσουν στο ιστορικό δίκαιο με Απλό 151 χωρί να περάσουν ολόκληρη. Τη συμφωνία το που, είναι που τέλος έχουμε, παράνω, βέβαια. μιλάμε για... Ε, να Κραμγαλέα ναι. δηλαδή, είναι εκτροπή αυτό. Λοιπόν, το ε, εμένα αυτό που με απασχολεί είναι ότι κανένας δεν ανοίγει αυτό το ζήτημα. Δηλαδή, εδώ ζούμε την, την απόλυτη κατάλυση της εθνικής κυριαρχίας. Το έχουνε είπει ήδη στις 2 του μηνός ή στις 3 του μηνός ο Μπαρόζο στο, στην Πορτογαλία είπε ότι πρέπει να συνηθίσουν τα κράτη μέλη χωρίς να ε, χωρίσουν την εθνική τους κυριαρχία προκειμένου να αυξήσουν την επιρροή τους Λοιπόν, αυτέ οι λογικέ οι λογικές δηλαδή που αντικαθιστούμε την πολιτική δημοκρατία με του όρου αγορών, γιατί η έννοια τη επιρροή έχει να κάνει με τι επιχειρήσει και, και τι αγορέ, με τα οικονομικά των επιχειρήσεων. Επιρρο, επιρροή ασκεί μια δεσπόζουσα, με δεσπόζουσα θέση επιχείρηση, όχι κράτο. Το κράτο αν θέλει να λειτουργεί σαν επιχείρηση είναι μια άλλη ιστορία. Έτσι, δεν αφορά λαούς, πολιτικές, δημοκρατίες, συγκροτήσεις και όλα αυτά τα πράγματα Αλλά δεν ακούμε κανένα εμένα αυτό με, με καίει. Δηλαδή με εξαίρεση εντάξει, αυτά που λέμε εμείς και ε, κάποια, κάποια κινήματα που κινούνται από τα κάτω κυρίως α πούμε και αντιμετωπίζουν ανάλογα προβλήματα υπάρχει μια απόλυτη σιωπή. Απόλυτη σιωπή. Και αυτό αντανακλάται συγγνώμη που διακόπτω αυτό αντανακλάται και στο ζήτημα της γνώσης που έχει ο κόσμος. Γιατί αυτά που γράφει ο Περιγρήτης, αυτά που λες εσύ και ενδεχομένω και κάποιοι άλλοι λίγοι, δεν είναι μεγάλος ο αριθμός των ανθρώπων που έρχονται σε επαφή, γιατί όχι μόνο δεν τα εμφανίζουν ή δεν τα γράφουν, αντίθετα παραπληροφόρουν. Με αποτέλεσμα ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων δεν τα ξέρει. Ή μπορεί να του φαίνεται ακούγοντα τηλεόραση, ότι είναι ωραία Είναι ήδη στραβλωμένα. ή άλλω, έχουμε χωρίσει ας πούμε, μια κομμάτι της... ενόψιτο τη ένταξή μα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, άρα μέσα σε αυτό είναι ενταγμένο και αυτό το πράγμα. Ναι. Έχει αυτούς. πιστεί ότι είναι και για το φιφέρον του. Ότι είναι και καλύτερα, αυτό. επειδή ο χρόνια αυτό ο λαό έχει πιστεί ότι δεν μπορεί να κυβερνηθεί μόνο του, ότι δεν είναι ικανό, ότι είναι διαφθαρμένο, ότι είναι τεμπέλη, ότι είναι τα... όλα αυτά. Ε, Οπότε εθνές. είναι καλύτερα όταν θα έρθουν οι Γερμανοί, οι Ολλανδοί, οι Γάλλοι, οι Βέλγοι. Θέλω να πιστεύω άρα ότι είναι διδάξεις... αυτό δεν έχει περάσει ακόμα στον κόσμο γιατί τότε θα είναι φιάλτηση. Αλλά ε, επειδή εδώ έχει να κάνει με τοπικές κατά πολύ αυτό το σχέδιο, έτσι, με δημάρχους, άρα με τοπικές κοινωνίε, εδώ εγώ πιστεύω έχουμε και δημοτικές εκλογές το 2013 δεν έχουμε δημοτικές εκλογές. Το 2014, σαν αρχέ. το 2014 λοιπόν. Το, το θέμα είναι λοιπόν ότι... Αν και λένε θα νομίζω ότι με θα μετακομίσουν ταυτόχρονη... με ταυτόχρονοι ευρωεκλογές, ευρωεκλογές θα πάνε μαζί. Μαζί με ευρωεκλογές που και δημοτικές για πρώτη φορά θα γίνουν μαζί. Και η θητεία των δημάρχων δε... δε... δε... πλέον θα είναι πενταετή. Λοιπόν, πάμε σε άλλο. Λάς. Λοιπόν, άρα ε, εγώ πιστεύω ότι μπροστά μας έχουμε ένα εξή θέμα, σημαντικό, ε, γιατί δεν είναι μόνο η κυβέρνηση που είναι στην Αθήνα, εδώ έχουμε να κάνουμε με Δήμου, με τοπικέ κοινωνίε και πρέπει να του βάλουμε στη έντρα αυτού του ανθρώπου. Αυτοί που ήδη έχουν τη συμφωνήσει, ο Περικλή έχει γράψει και, έτσι, και ονόματα και ανθρώπου που έχουν, αλλά δεν αρκεί μία φορά ή δεν αρκεί μόνο ο Περικλή μέσα από. Πρέπει και εδώ μέσα από την εκπομπή και γενικότερα και ω κίνημα και με άλλα κινήματα να βάλουμε στι έντρα αυτού του ανθρώπου οι οποίοι ήδη έχουν παραχωρήσει. Όλο το δικαίωμα να βάλουν χέρι οι Γερμανοί, οι Γάλλοι, δεν έχει σημασία ποιοι θα είναι αυτοί. Ναι. Όλοι αυτοί οι ξένοι, με όλους τους όρους καταπληκτικούς που τους έχει δώσει η κυβέρνηση, να βάλουν χέρι κανονικότατα στη δική μας την περιουσία και να μας κάνουν δούλους στην πόλη μας. Είναι Έτσι πιστεύω, το δηλαδή πρέπει να Άρα είναι ε, και αν θέλει και πολύ πιο εύκολο να ξεκινήσει από τι τοπικέ κοινωνίε όπου γνωρίζονται. Πολλέ είναι και μικρέ κοινωνίε. Δεν είναι όλοι οι δήμοι πάρα πολύ μεγάλοι. Δεν είναι όλοι οι δήμοι Αθήνα ή Θεσσαλονίκη. Είναι και μικρότεροι. Ε, έτσι λοιπόν. Όπου γνωρίζονται, όπου έχουν και μια καλή μέρα, όπου βγαίνουν από το σπίτι του. Λοιπόν, αυτοί πρέπει κανονικά να βγουν στη Σέντρα. Και να είναι δακτυλοδικτούμενοι. Οι δημοτικέ να... εκλογέ αν με επιτρέπετε θα έχουν εντελώ. Ξεχωριστά και πρωτόγνωρα χαρακτηριστικά σε σχέση με το παρελθόν. Έχει μεσολαβήσει, έχει μεσολαβήσει το μνημόνιο, η υποταγή τη χώρα στα ξένα συμφέροντα με πρωταρχικό ρόλο τη Γερμανία και του γερμανικού κεφαλαίου. Άρα λοιπόν έχει μεσολαβήσει επίση η κατάρρευση, η αποσάφευση του κόμματο που κυράξε 35 χρόνια στην ελληνική πολιτική σκηνή του ΠΑΣΟΚ. Έπεται η νέα δημοκρατία, η οποία θα συμμεριστεί κατά την άποψή μου. Την τύχη το Πασόκ πολύ σύντομα. Ήδη οι τριγμοί στη Βουλή αρχίζουν με, με αφορμή την κατάθεση τη πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ και για τον Ευάγγελο Βανιζέλο. Έχουμε στο ιστορικό της Νέα Δημοκρατία ήδη δονήσεις οι οποίες δεν ξέρουν πού θα καταλήξουν και αν όχι σε πρώτη φάση σίγουρα αργότερα. Οι δήμαρχοι οι οποίοι έχουν εκλεγεί, αν θέλετε να σας κάνω και μια ακτινογραφία από του 325 περίπου οι 280 ανήκουν σε Παρσόπ και Νέα Δημοκρατία με το χρήσμα οι υπόλοιποι είναι γύρω στους 20 με 25 ανεξάρτητοι αλλά ανήκοντας στους δύο αυτούς πολιτικούς χώρους και μόνο 15 δήμαρχοι 15 με 20 είναι αυτοί οι οποίοι εξελέγησαν ή με τη σημαία ενό κόμματος της αριστεράς είτε ω ανεξάρτητοι προσκύμενοι σε κίνηματα της αριστεράς. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε, όλος αυτός ο κόσμος θα ψάξει να βρει μεθόδους και πολιτικές επανεκλογής την επόμενη φορά. Όμως, οι τοπικές κοινωνίες δεν είμαι πολύ αισιόδοξο ότι θα μπορέσουν να παίξουν αυτόν τον καταλητικό ρόλο διαχωρισμού των μνημονιακών, των φιλομνημονιακών και αυτών, αυτών οι οποίοι θέλγονται από, τα γερμανικά, από τη γερμανική γοητεία ώστε να μπορέσουν ε, να κάνουν το σαφή διαχωρισμό και να το πατήσουν την το ψήφ ορθά στις επόμενες δημοτικές εκλογές. Και αυτό γιατί η εμπειρία μέχρι τώρα μου δείχνει ότι ο κόσμος ε, ο οποίος τώρα διαμαρτύρεται και πάσχει από αυτή την πολιτική από το 1974 μέχρι το 2009 ψήφιζε 185% 85% και Νέα Δημοκρατία. Και επίσης δεν βλέπω τις διεργασίες που γίνονται σε τόσο μεγάλο βαθμό μέσα στο ιστορικό της κοινωνίας όχι της αγανάκτηση τη καταδίκη και του Άισιχτήρ, αλλά τη υιοθέτηση εκείνη τη τάση, τη ενεργητική τάση, που να έχει μαζί με την καταδίκη, να συνοδεύεται με αλληλεγγύη, που να ισούται, να εξισούται με ανατροπή. Αυτή είναι η μαθηματική εξίσωση. Είναι αντίσταση, συνελληλεγγύη, ίσον ανατροπή. Αυτό σε μεγάλο βαθμό δεν το βλέπω. Βεβαίω υπάρχουν κινήσει, κινήματα, προσωπικότητε, οι οποίε κινούνται σε όλη την Ελλάδα εδώ και δύο χρόνια, 2,5. Το Δημήτρη Καζάκη τον έχω παρακολουθήσει από τα πρώτα του βήματα. Ήταν ο, ο μοναδικός ο οποίος τα έλεγε και κάναμε και εκδηλώσει στην Ιουλίου Πολιτώτε. Ψαγανώναμε τον Καραβέλο και ακότανε καλούσαμε τον Καζάκη και άλλους ομιλητές και τα ανέλιαν και παρακολουθούσαν εκατοντάδες πολίτες από κάτω μεγάλο ενδιαφέρον. Όμως αυτό το πράγμα δεν μπόρεσε στις εκλογές που περάσανε να εκφραστεί σε ένα τέτοιο βαθμό που να επηρεάσει αν όχι να ανατρέψει την πορεία των πολιτικών πραγμάτων γι' αυτό δεν είμαι πολύ αισιόδοξο για τις επόμενες δημοτικές εκτός κι αν μας γεγονότα που αυτή τη στιγμή δεν φαίνονται στον ορίζοντα ότι είναι πιθανά. Λοιπόν, ε, Νίκο θα σας είναι προστασμένοι ε, Ήθελα να πω το εξής ε, Ήθελα να πω ότι από δημοσιεύματα εδώ στην εφημερία Ράδα που ερχάζεται ο, ο το φίλο φύγινο. της Περικλής ε, διάβαζα ασού με αυτού του ενός καθηγητή ιστορικού του Βασίλη Μπούρα, και ξαναθυμήθηκα και θα ήθελα να ξαναθυμίσω κατά λέξη mm -hmm. αυτό που είπε η κυρία Μπενάκη τότε όταν παρέδιδε στον αυτό. κύριο Απόγλια ναι, ναι, το 2005 που θα μείνει στην ιστορία δηλαδή ως η επιτομή του τίποτα και, ναι. αλλά ίσως και του κάτι το οποίο πραγματικά δεν είναι τίποτα άλλο παρά η συνέργεια η άμεση συνέργεια στην καταβαράση του δαμασκινό τη εποχήματα. Ο δαμασκινό εποχισμό. Οπότε το δαμασκινότική καταλήξη ήταν έτσι, έτσι. ο καρούλιασμα. Λέει του είπε λοιπόν τα εξή, αλλά λαμβάνεται κύριε Πρόεδρε, στον παπούλια το λέει, την προεδρία της ελληνικής δημοκρατίας για μια πενταετία κατά την οποία θα σημειωθούν σημαντικά γεγονότα και εξελίξεις." Η Ευρωπαϊκή Ενωποίηση θα προωθεί με την ψήφισε ενδεχομένω και τη συνταγματική συνθήκη. Τα εθνικά σύνορα και ένα μέρο τη εθνική κυριαρχία θα περιοριστούν χάρη τη ειρήνης, υποτίθεται και τη ευημερία και τη ασφάλεια στην διευρυμένη Ευρώπη. Τα δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη, εδώ έχει σημασία, θα υποστούν μεταβολέ, καθώ θα μπορούν να προστατεύονται, αλλά ίσω και να παραβιάζονται από αρχέ και εξουσίε πέραν των γνωστών και καθιερωμένων. Εδώ μόνο που δεν ζήτησε ο παππούλια θα του διευκρινίσουν ποιε είναι αυτέ οι εξουσίε οι οποίε πέραν αυτών που τουλάχιστον. <σίσου> το <δικαιοικό> σύστημα <σίσου> αποδέχεται. Έστω και αυτό. Η δημοκρατία θα συναντήσει προκλήσεις και θα δοκιμαστεί από ενδεχόμενες νέες μορφές διακυβέρνησης. Δηλαδή, μία πρόεδρος δημοκρατίας, ε, ναι, πρόεδρος <σίσου> της Βουλής, <σίσου> απευθυνόμενης στον αναλαμβάνοντα πρόεδρο δημοκρατίας, δηλαδή δύο από κορυφαίους θεσμούς της χώρας, συνομωλογούν και συναποδέχονται <σίσου> ότι η δημοκρατία υποτίθεται στο όνομα της οποίας υπάρχουν και λειτουργούν. Θα δοκιμαστεί, δηλαδή, αυτό είναι κόμψη έκφραση, mm. θα καταστραφεί δηλαδή από ενδεχόμενες νέες μορφές διακυβέρνησης. Mm. Δηλαδή, μόνοι τους συνομολογούν ότι αυτές οι μορφές θα είναι κόντρα στη δημοκρατία, δεν θα είναι δημοκρατικές. Mm. Αφού η δημοκρατία θα υποστεί το πλήγμα. Άρα, δηλαδή, δύο κορυφαίοι παράγοντες της πολιτείας συνομολογούν και συναποδέχονται ότι θα συμβεί και θα το αποδεχτούν να... να κυβερνηθεί η χώρα, η συγκεκριμένη Ελλάδα δηλαδή, η χώρα εδώ από άρχε οι οποίε δεν προσδιορίζονται και από, από μορφέ διακυβέρνηση οι οποίε δεν μπορεί αφού, αφού θα προσβάλλουν τη δημοκρατία δεν μπορεί παρ' να είναι αν όχι φασιστικές τουλάχιστον απολυταρχικέ ή ολιγαρχικέ. Αυτό και μόνο το γεγονό δεν ξέρω δηλαδή πώ απεδέχθη. Εγώ νομίζω ότι έχουμε περάσει σε μια νέα φάση όπου το σύστημα για να μπορεί να επιβιώσει από την παγκόσμια κρίση του γιατί έχει αυτό το χαρακτηριστικό ότι έχει μια παγκόσμια κρίση την, από την οποία πλήττεται, θα πρέπει να γίνει νεοφεουδαρχικό. Να αποκτήσει νεοφεουδαρχικέ δομέ. Και στο τρόπο εκμετάλλευση, και στο τρόπο παραγωγή σχεδόν, και στον τρόπο δηλαδή που πολιτικά διοικείται. Yeah. Νεοφεουδαρχική δομή έχει να κάνει με την εκμετάλλευση τη δυνατότητά σου να επιβιώνει. Όχι τη δυνατότητας σου να παράγει έργο όπω ήταν παραδοσιακά. Δηλαδή δούλευε, παρήγαγε προϊόν και με βάση αυτό που το κατήχε το προϊόν, αυτό που σε βάζει να δουλεύει, ο δηλαδή. Και η υλοποίησή του στην αγορά παράγει το κέρδο. Σήμερα το κέρδο παράγεται από τη δυστυχία σου. Yeah. Από τη δυνατότητά σου να μην μπορεί ούτε καν να αναπαραχθείς σαν εργατική δύναμη. Ή να μην επιβεβαιωθεί σαν εργατική δύναμη. Γιατί όταν βλέπουμε τεράστια ποσοστά ενεργείας. έτσι η απαξίωση πλήρου εργατικού δυναμικού σημαίνει ότι μιλάμε για καταστροφή. Αυτό το πράγμα που βιώνουμε σήμερα αντιστοιχεί σε ένα νέο πολιτικό επικοδόμημα. Ένα πολιτικό επικοδόμημα που φέρνει τα χαρακτηριστικά τη ολιγαρχία ή τη απολυταρχία με ξεκάθαρη όμω μορφή. Και όχι συγκεκαλυμμένη όπω την είχαμε παραδοσιακά με τον κοινοβουλευτισμό. Παράδειγμα που αυτή τη χρησιμότητα έχει ο κοινοβουλευτικό παραδοσιακά. Το ότι μπορούσε να κρύψει μια, ένα ολιγαρχικό κατεστώς κάτω από τα πέπλα του. Σήμερα βαδίζουμε ολοταχώ σε μια, σε μια παγκόσμια ολιγαρχία ένα ολιγαρχικό καθεστώς το οποίο δεν αναγνώριζει κράτη δεν αναγνώριζει ε, σχέσεις ε, δικαιοικές ή οτιδήποτε άλλο από αυτές που, κατακτηθεί, που έχουν κατακτηθεί τους ελευθέρους δύο, δύο αιώνες αυτό που λένε σήμερα ότι πάμε σε μια Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία σε μια Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία η οποία δεν αναγνωρίζει πλέον εθνικά κράτη δεν αναγνωρίζει κυριαρχίες αλλά μεταφέρει κυριαρχία στην αγορά για να μπορεί να αριθμίζεται όπω έλεγε ο κ. Μπαρόζο το Σεπτέμβριο του 2012 είναι αυτό το καινούργιο στοιχείο που έχουμε κυρίαρχο το ρόλο τη Γερμανία όμως. Ναι. Εδώ το ποιο είναι ο κυρίαρχο ρόλο παίζεται. Γιατί και οι, οι Αμερικανοί ζητάνε παιχνίδι. Που έχουν μπει εδώ. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωζώνη. Δηλαδή και στην Ελλάδα παίζεται αυτό το χώρο παιχνίδι. Έχουμε το Αμερικανικό κόμμα με το Γερμανικό κόμμα που συγκρίνονται οριζόντια. Δηλαδή πολλές φορέ οι λίστες για τις οποίες συζητάμε, η λίστα Λαγκάτ η λίστα του 55.000 που έχουν βγάλει τις 52 πόσου έχει και όλα αυτά τα πράγματα και όποιε λίστες θα παραχθούν στο, στο κοντινό μέλλον, οι οποίε θα είναι πάμπολες και πολλές λίστες, είναι καταρχήν με πιο δικαίωμα η, η αναμειγνύει τη δικαιοσύνη και επιβεβαιώνει την αυθεντικότητα αυτού των, λιστό, το, των λιστών όταν δεν ξέρει α, ούτε την προέλευσή τους, ούτε τη δυνατότητά τους να Δηλαδή πως καθόμαστε και συζητάμε το αρχηγέντη έρευνα με βάση τη λίστα Λαγκάτ όταν ξέρουμε ότι είναι προϊόν μυστικών υπηρεσιών και δεν υπάρχει καμία αντικειμενική βάση σύγκρισης. Δηλαδή ρε παιδί μου το απέσπασα από κάπου και έχω μια βάση με, πάνω στην οποία συζητάμε. Η μόνη δυνατή βάση θα είναι να πάω να προσφύγω στις Ελβετικές Τράπεζες σαν κράτος και να πω ρε παιδιά δώστε μου τη λίστα των Ελλήνων για να συγκρίνω τη λίστα Λαγκάρντ, διαφορετικά η λίστα Λαγκάρντ δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα, ένα όπλο μέθοδο εκβιασμού και πιέσεων που ασκούνται από πολλά μέρη αλλά διάφορα μέρη. Διαμόρφωση τη, του πολιτικού σκηνικού σήμερα όπως και οι υπόλοιπες λίστες. Δημήτρη, αυτό που λες εσύ δείχνει ότι έχει οξυνθεί ο ενδοκαπιταλιστικός ανταγωνισμός. Και όχι μόνο. Στα Α, πλαίσια των νέων, της νέας παγκόσμιας κρίσης. Όμως προς το παρόν στην Ελλάδα φαίνεται ότι η Γερμανία έχει το πάνω χέρι. Ναι, το διαδούμεση. Στο Στο εδώ. Και επειδή λοιπόν μου αρέσουν να κάνω ιστορικές αναφορές στηρουμένων των αναλογιών, θα σου διαβάσω ένα κομματάκι, δύο παραγραφούλες. Mm -hmm. Στην ε, γερμανική κατοχή 41-44, όταν η Γερμανία σταθεροποιήθηκε στην περιοχή, ε, έκανε δύο δικηνήσεις. Πρώτα-πρώτα, Οργάνωσε την οικονομική εκμετάλλευση της Ελλάδας περίπου όπως σήμερα ίδρυσε λοιπόν την γερμανοελληνική εταιρεία συμψηφισμού εμπορευμάτων, τη γνωστή The Gringes, mm -hmm. έτσι. ψηφισμού, ε, δηλαδή. Συψηφισμού, ε... θα σου αφήσω ακριβώς. Όχι άλλο λέω, ε, ναι. στην, στην διεθνή ορολογία α πούμε, ναι. λέγεται clearing αυτό. Ακριβώς. Ναι. Ε, με αποτέλεσμα, δηλαδή για να καταλάβουν και οι ακροατές, ε, ε, ξάγαμε ελληνικά προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές, και εισαγάγαμε γερμανικά έργα πανάκριβα. Προϊόντα, πανάκριβα. Mm -hmm. Και έτσι λοιπόν δημιουργήθηκε χρέος. Ακριβώς. Το οποίο χρέος καλύφθηκε με τα κατοχικά νομίσματα. Ακριβώς. Έτσι. Πάμε λοιπόν. Και το δεύτερο ότι διορίστηκε ο γερμανός της κατοχής Reichenbach και Φούχτελ σε ένα πρόσωπο mm -hmm. ο οποίος ήταν ο πρέσβης Χέρμαν Νοϊμπάχερ. Mm -hmm. Τι αρμοδιότητες είχε αυτός όμως. Εδώ έχει σημασία. Ήταν αρμόδιος για οικονομικά και δημοσιονομικά ζητήματα στην Ελλάδα. Τι αρμοδιότητες ο Reichenbach. Δημοσιακή δημόσια, δημόσια διοίκηση. Τι αρμοδιώδησε και ο Φούχτελ. Οικονομική αναμόρφωση της τοπικής αυτοδιοίκησης και γενικότερα δημόσιο τομέα. Uh -huh. Δηλαδή πόσο όμοια είναι τα πράγματα αν αλλάξει επικεφαλίδες και πόσο, πόσο διαχρονικοί παραμένουν οι στόχοι της Γερμανίας, όχι από, το Πναδculo, από τον 2ο Πόλεμο, από το 13ο αιώνα ενδιαφέρον εδώ τώρα για όσους ασχολούνται με αυτά τα πράγματα επειδή εντάξει αυτό είναι ο κλασικός ορισμός του εμπειριαλισμού δηλαδή η δυνατότητα επιβολής έτσι έχει μια σημασία επειδή μας ακούνε ακροατές που δεν είναι εξοικειωμένοι με αυτούς τους όρους και που Δυστυχώ η αριστερά σε πολύ μεγάλο βαθμό του φώτοσε με σκουριά έτσι ώστε να νομίζει ο ακροατής ότι χρησιμοποιούμε όρους κλισέ της αριστεράς δεν είναι όροι, είναι επιστήμης η έννοια του εμπειριαλισμού πρωτολασαρίστηκε στα 1887 από, το όχι από, το από τον από την Imperialist League η οποία δημιουργήθηκε τότε στη Βρετανία από φιλελεύθερους αστός πολιτικούς οι οποίοι λέγανε ότι θα πρέπει να γίνουμε από Kingdom, βασίλειο δηλαδή, σε αυτοκατορία Imperium. Imperium. Και έτσι ε, μετα, μεταστρέφεται στα μεγάλα εγκυκλοπαιδικά λεξικά τη εποχή. Μπορεί να βρει κάποιο που ενδιαφέρεται και ε, να εντρυφήσει σε αυτά τα πράγματα. Να ψάξει δηλαδή τα μεγάλα εγκυκλοπαιδικά λεξικά του τέλου του 19ου αιώνα. Να δει πώ αλλάζει η στάση των εγκυκλοπαιδικών λεξικών στην έννοια του Imperium και του ε, Imperialism. Λοιπόν, οι Imperialism στα γερμανικά. Λοιπόν, το ενδιαφέρον είναι ότι μέχρι τα 1870. Τα μεγάλα εγκλοπεντικά λεξικά της εποχής Οξφόρτης ή του Μπόρκερ το γερμανικό είχαν αρνητικό, αρνητικό πρόσημο στις έννοιες θεωρώντας ότι ο, το υπήριο, ο Ιμπυριαλισμός είναι ε, καταστάσεις α, όπου θυμίζουν την αρχαία ρωμαϊκή αυτοκρατορία πλήρους αυτερεσίας στο όνομα της απόλυτης εξουσίας του μονάρχη μετά το 1887 μετά το 1890 κατά κύριο λόγο αλλάζει η στάση Υπέριουμ ή ημπειριαλισμός είναι η δυνατότητα ενός ισχυρού κράτους να δημιουργεί ζωτικό χώρο στην παγκόσμια οικονομία. Και είναι θετικό ως προέκταση της δύναμής του και του πολιτισμού του. Έτσι διαμόρφωσε το πρόκειο το, House το, τον αρχό του τώρα, 20ου αιώνα. μια νέα φάση Ακριβώς. αυτού του ημπειριαλισμού. Οι Αμερικανοί αντιπροσώπευαν μια νέα κατάσταση. Ακριβώς. Μπροστά στην απικιοκρατία των Βρετανών που κατά κύριο λόγο αναπτύχθηκε Ήταν Κάτω. η πρώτη φάση του πυροελευσμού Η δεύτερη φάση του πυροελευσμού ήταν όταν οι Αμερικανοί μπήκαν στο προσκήνιο πλέον ...και τώρα έχουμε τον εμπειριασμό των αγορών Ναι έχουμε μια νέα φάση, τελείως φάση Όπου δεν εξαρτάται από κράτος Έτσι. αλλά από οικονομικές οντότητες Υπερθύνικες όπως είναι οι Ευρωπαϊκέ σώμα Ένωσες Κρύβουνε όχι κράτη όχι. Σώμα Κρύβουνε συγκεντρώσεις δυνάμεων αγριβώς που είναι πρωταρχικά οικονομικές Έτσι. και συγκεκριμένα ε, ε, του χρηματιστικού κεφαλαίου γι' αυτό και λέμε για τις 40-50 μεγάλες τράπεζες που σήμερα αυτές οι 40-50 μεγάλες τράπεζες έχουν δύναμη πολύ μεγαλύτερη από ό,τι είχαν οι μεγάλες δυνάμεις του κονσέτου της Ευρώπης στο 19ο αιώνα ή οι μεγάλες δυνάμεις ΑΤΑΝΤ ή των κεντρικών αυτοκατοριών στον, ε, στον 20ο αιώνα πολύ μεγαλύτερες πολύ μεγαλύτερες Και εγώ θα σας διακόψω γιατί θα πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσων αλλά επειδή στέλνουν μηνύματα οι ακροατέ, όταν επιστρέψουμε θέλουν να μάθουν για τη δύναμη που έχουν οι ίδιοι προκειμένου να αξιοποιήσουν τέτοια στοιχεία Όπω ανέφερε ο Περικλή, και ζητάνε από τοπικέ κοινωνίε, από την Ελλάδα έχουμε μηνύματα, διότι ε, υπάρχει κόσμο που έχει φορηθεί. Ακούω ποιοι είναι οι Δήμοι, δηλαδή. Και ποιοι οι Δήμαρχοι. Και βεβαίω, ο κόσμο στοιχεία να δούμε τι γίνεται στι τοπικέ μα κοινωνίε. Αυτό που λέμε ότι ο κόσμο δεν έχει πηγή πληροφόρηση και προσπαθεί έτσι. να μάθει τι συμβαίνει και πού είναι αυτό. Έτσι. Ο άλλο θορυβείται όταν ακούει ότι στη μικρή του πόλη μπορεί ο Δήμαρχο να έχει δώσει το νερό τα απορρίμματα, τη δημόσια περιουσία, τα σχολεία, τα νοσοκομεία. Δεν ξέρει τι ακριβώς συμβαίνει. Άρα λοιπόν στην, συζητάει, επιστροφή, στην επιστροφή παρακαλώ να περάσουμε στην πράξη. Λοιπόν, εκπομπή ΑΕ, έχουμε 20 λεπτά ακόμα και είναι πολύτιμο χρόνος διότι έχουμε δύο σημαντικούς καλεσμένους. Μαζί μας ευχαριστούμε το δημοσιογράφο, τον ε, Περικλή Καπετανόπλο, που, που, που έχει έρθει σήμερα εδώ. Ε, μπορείτε βεβαίω να το διαβάζετε στην Ελλάδα, έτσι, ε, καθημερινά. Και φυσικά τον Νίκο Καραβέλο, τον... Ε, Νομικό το φίλο της εκπομπής, τον φίλο μας, ευχαριστούμε την που εγώ. είσαι και σήμερα εδώ εγώ, μαζί εγώ, μας. Εγώ, εγώ, εγώ. Λοιπόν, και όπως είπα πριν διακόψουμε για το δημιουργείο ειδήσεων, επειδή ήρθαμε εδώ, πετάτε τις βόμβες σας εσείς και μετά κάνετε και μια θεωρητική ανάλυση. Πολύ ωραία είσαστε, σας ευχαριστούμε, αλλά ο κόσμος ρωτάει, μου στέλνει μηνύματα εδώ. Φαγιώ, λοιπόν, για ποιοι είναι αυτοί οι δήμαρχοι, οι οποίοι ήδη έχουν δώσει τα χέρια με τον κύριο Φούχτελ. Κατάλαβες και εμείς δεν μαθαίνουμε τίποτα. Και αύριο ξαφνικά κάποια στιγμή όταν θα είναι πολύ αργά θα πληροφορηθούμε ότι εδώ είναι μια πολύ ωραία εταιρεία όπου το γερμανικό δημόσιο έχει το 51% το management και τα πάντα και μας διαφεντεύει. Πριν πει ο να πω κάτι, ε, γιατί το χρωστά αυτό mm. θα πρέπει να το πούμε. Ε, επειδή παρευρέθηκε σε μια εκδηλώση που ήταν το, το γιατρόν στον ιατρικό σύλλογο Οφείλουμε να πούμε ότι ένας από τους προτεργάτες αυτή την ιστορία είναι ο κ. Πατούλης του Γιατρικού Συλλόγου και Δήμαρχος Αμαρουσία. Uh, Προτεργάτης σε ποια άλλα. Θα σου πω ότι ποιά, ποιά. τι έκανε. Ναι. Πέρα από το ότι ο κ. Πατούλης ως, δημο, ως, δημο, ως δήμαρχος ε, είναι τα τατσιμετσικότσι με τον κύριο Φούχτελ δεν έχει χάσει. Ε, Αφού συναντήσεις... Ναι. Ε, ε, ναι. Λοιπόν, α, ως πρόεδρος του Γιατρικού Συλλόγου ναι. έκανε την εξής απρέπεια. Ναι. Για να μην τη χαρακτηρίσω διαφορετικά συμφώνησε με πήγη και έκλεισε συμφωνία με τον Ιατρικό Σύλλογο Γερμανίας προκειμένου να διευκολύνεται η μετανάστευση ε, Ελλήνων Ιατρών στη Γερμανία. Ναι. Λοιπόν, μπρόκερ μεταναστών έγινε ο Ιατρικός συλλογο Αθήνας. Για να μην πω το <κυρίζει> το χειρότερο. Ναι. Χωρίς αντίτιμο. Και χωρίς αντίτιμο να είναι, πάλι είναι, ανα, είναι αυτό το πράγμα τρομακτικό να φτάσει, σκεφτείς που φτάσαμε ο ιατρικός α. σύλλογος πούμε, να πλασάρει άνεργους ή υπο, υποδιωγμό α, ιατρικό προσωπικό στην δηλαδή, Ελλάδα αντί δηλαδή, ναι, να παλεύει ναι. για την υγεία στην Ελλάδα τη θωράκησή της απέναντι σε όλη αυτή τη λέλαπα γίνεται μπρόκερ γιατρικού δυναμικού διαβίωση, προς τη Γερμανία παρεμπιπτόντος τα δημοσίευματα στις Γερμανικές Εφημερίδες αλλά και μια μελέτη πρόσφατη που βγήκε από ένα γερμανικό πανεπιστήμιο που υπογραμμίζουν την κατάρρευση αυτή τη στιγμή του υγειονομικού συστήματος στη Γερμανία μετά την ιδιωτικοποίησή του, mm -hmm. την ολοκλήρωση της ιδιωτικοποίησης που έκανε η Μέρκελ, την ξεκίνησε mm -hmm. ο Σρέτερ, τους Σαλδημοκράτες δηλαδή και την ολοκλήρωση η Μέρκελ και τώρα καταραίει το γερμανικό υγειο... mm -hmm. σύστημα, το υγειονομικό σύστημα. Για να μην ότι οι Γερμανοί θα έρθουν να μας φτιάξουν νοσοκομεία. Έτσι. Ε, θα το, θα ξανα, ε, λοιπόν, το νέο, ελπίζω τόσο οι για για για για... γιατροί να, όσο ναι. και οι κάτοικοι το αμαρρωσίου να πάρουν μέτρα. Γιατί ναι. εγώ, εδώ είναι ένα ζήτημα και μια ιδέα που θέλω να ρίξω, να. Ε, επειδή δεν πρόκειται κανένα πολιτικό κόμμα, είτε αντιμιμονιακό είτε μνημονιακό, να σηκώσει το θέμα, mm. εγώ νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία να δημιουργηθούν συντονιστικά αγώνα σε κάθε Δήμο, mm -hmm. όπου να μην επιτρέψουν το ξέρω ότι έχουν γίνει σε ορισμένους Δήμους και έχουν εξαιρετικές επιτυχίες. Mm -hmm. Θα αναφέρω για παραδείγμα τη Σαντορίνη που τώρα επεκτείνουν τον αγώνα του για τη διασφάλιση του το νοσοκομείο που έχει χτιστεί εκεί με λεφτά του ελληνικού δημοσίου, θα παραμένει στο, στο, για τους κατοίκους ε, της Σαντορίνης και δεν θα αγιωτικοποιηθεί όπως το βλέπετε, mm -hmm. αλλά και άλλους Δήμους να φτιάχνουν συντονιστικό αγώνα που να θέσουν το θέμα ότι εδώ δεν πωλείται. Δεν πωλείται, δεν θα πουληθούμε εμεί επειδή έχει πουληθεί ο Δήμαρχο μα. Επειδή δώσανε τα χέρια ο Δήμαρχος με τον κύριο Κούκαν. Περίκλειπε, μα εσύ που έχει τι πληροφορίε. Εντάξει, εισαγωγικά θα σα πω και πάλι ότι δεν μιλάμε μόνο για κατάρρευση και αποδόμηση του ελληνικού δημοσίου και των κοινωνικών δομών τη αυτοδιοίκηση. Μιλάμε για εγκαθίδρυση νέου συστήματο διακυβέρνηση. Αυτό το νέο σύστημα διακυβέρνηση, και απαντάω στου θα εξυπηρετεί αποκλειστικά και μόνο. Τα οικονομικά συμφέροντα, ντόπια και ξένα, τα οποία θα έρθουν να επενδύσουν στην Ελλάδα, γιατί οι επενδύσει θα γίνουν. Το θέμα είναι με ποιου όρου και για ποιου. Δηλαδή, με ποιου οικονομικού όρου θα έρθουν, ποια είναι τα μεροκάματα τα οποία θα δίνουν σε αυτού οι οποίοι θα προσφέρουν την εργατική του δύναμη και ποια θα είναι η συμβολή του στην ανάπτυξη τη εθνική οικονομία. Νομίζω ότι η Δημήτρη σε αυτό δεν διαφωνεί, ότι κάποια στιγμή. Θα έρθει η ανάπτυξη με τους όρους τους οποίους εγγραφεί. Μα δεν πρόκειται να, δεν, δεν πρόκειται να γίνει η ανάπτυξη διότι η θύλακη Είχευση στους οποίου θα, θα γίνει είναι ζήτημα αν θα υπάρξει ακόμη και μεταβολή των ποσοστών των μεγάλων μακροοικονομικών μεγεθών διότι τα χρήματα που, υπά, που θα δοθούν είναι από το ΕΣΠΑ και εθνικούς πόρους που ήδη ε, αντλούνται από την οικονομία, δηλαδή κλέβονται από το συνταξιούχο το μέρο καματιάρι, το μικρόbaşı αυτό. Δεν δεν δεν δεν δεν θα έχουν δεν δεν δεν δεν δεν δεν τα οποία θα δεν έξω. Αυτό δεν δεν Ούτε δεν δεν δεν δεν δεν δεν δεν δεν και αυτό ξεκινήσαμε από την αυτοδιοίκηση. Ναι. Είναι πιο εύκολο λέει, να συνάψουν με τους επιμέρους δημάρχους συμφωνίες και θα συμπενθυμίζω ότι προγραμματισμένα οι Δήμοι και οι κοινότητες από 6.000 στη 1997 γίνανε 1.004 με τον Καποδίστρια ναι. και γίνανε 325 με τον Καλλικράτη. Δεν είναι τυχαίο, διότι έτσι μπορούν να επέλθουν πιο εύκολα συμφωνίες. Τώρα, οι δήμαρχοι που κοβεδιάζουν σε διάφορα επίπεδα με τον κύριο Φούχτελ ε, κουβεντιάζουν ω εξή. Πρώτα από όλα παίρνει τηλέφωνο ο γερμανό πρέσβη στην Αθήνα. Μάλιστα. Ο οποίο λέει στον Τάβε δήμαρχο ε, θα είχατε αντίρρηση να σε επισκεφτεί στο Δήμο σα ο κύριος Φούχτερ. Περισσότερο από Ευγένεια, περισσότερο λένε όχι. Στη Θεσσαλονίκη το ίδιο κάνει ο Γερμανός ο Γενικό Πρόξενο Θεσσαλονίκη. Έτσι λοιπόν οργανώνονται σε όλη την Ελλάδα 1,5 χρόνο τώρα επισκέψει του κύριο Φούχτερ. Ε, ξέρουμε ότι έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον δια τι παραλίε τη Ρόδου. Και τη Κέρκυρα, του καταράκτε τη Έδεσα, τα χιονοδρομικά των Καλαβρίτων, ε, του ορεινού όγκου τη Αρκασία, τι Ιαματικέ Πηγέ του Λαγκαδά, ε, την Άουσα, τη Βέρεια, τη Λίμη τη Καστοριά, σα λέω μερικά σημεία mm. από τα οποία έχει επισκεφτεί και έχει δηλώσει ενδιαφέρον. Πώ γίνονται τώρα αυτέ οι, ε, οι συναντήσει, ο κ. Φούχτελ πηγαίνει μαζί με μια ομάδα Γερμανών επιχειρηματιών και δημάρχων την οποία Σέρνει μαζί του όταν έρχεται στην Ελλάδα και το πρώτο που ζητάνε είναι αδελφοποίηση. Δηλαδή, οι Δήμοι αυτοί να μπορούν στη συνέχεια να προχωρήσουν σε οικονομική συνεργασία, επειδή έχουν κάποιο πρωτόκολλο συνεργασία που γράφει μεταξύ του. Μαζί με του Δημάρχου, του Γερμανού, κυρίω Βαβαρού, Βαβαροί είναι αυτοί, είναι και οι επιχειρηματίε, οι οποίοι στη Γερμανία είναι συνδεδεμένοι με πολλού τρόπου με του Δήμου. Έτσι λοιπόν ανοίγει η, πόρτα, η κερκόπορτα διότι αν κουβεντιάσεις καταρχήν με τους δημάρχους πάνε εμείς δεν κουβεντιάζουμε για οικονομική συνεργασία με συνθελφοποίηση κάνουμε Μάλιστα. να λοιπόν πως αποδεικνύεται τώρα Πόσο, τα εγώ. στοιχεία που έχουμε εμείς με βάση την, το site της ελληνογερμανικής συνέλευσης τα οποία είναι δημοσιευμένα εκεί και μπορεί οποιοςδήποτε ακροατή σας να μπει και να τα δει και τα οποία έχει δημοσιοποιήσει με δελτία τύπου υποέωτα υπο η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομέ Μιλάνε για πάρα πολλούς δημάρχους, τους οποίους η Ελλάδα έχει καταχωρήσει ε, σε, ένα, σε ένα δημοσίευμα εδώ και ένα περίπου μήνα, στις ε, συγκεκριμένα το Σάββατο 2 μήνες, εδώ 3 και 4 Νοεμβρίου. Είναι καταρχήν ο δήμαρχος Πάτρα Γιάννης Δημαράς, η δήμαρχος Βέριας Χαράου Σουντζόγλου, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Γιάννης Μπουτάρης που παίζει και τον ρόλο του συντονιστή στη Βόρεια Ελλάδα και οργανώνει τις ελληνογερμανικές συνελεύσεις, δηλαδή τα ελληνογερμανικά... Συνέδρια που κάθε χρόνο προωθούν τα γερμα γερμανικές επιδιώξεις στην Ελλάδα. Ε, ο Δήμαρχος Νάξου Εμμανουήλ Μαργαρίτης, ο Δήμαρχος Λάρισας Κώστα Τζανακούλης, ο Δήμαρχος Περιστερίου Ανδρέας Παχατουρίδης, ο Δήμαρχος Καστοριάς Εμμανουήλ Χατζησημεωνίδης, ο Δήμαρχος Κοζάνης Λάζαρος Μαλούτας, ο Δήμαρχος Κηφισιάς Νίκος Σιωτάκης, ο Γουμπάρος του κ. Αντώνη έτσι. Ο Δήμαρχος Αμαρουσίου, ο Γιώργος Πατούλης, τον προανέφερε ο Μήτρης ο, ο Καζάκης. Ο Δήμαρχος Κέρκυρας Ιωάννης Τρεπεκλής. Ο Δήμαρχος Καλα... Καλαμάτας Παναγιώτης Νίκας. Επίσης με τον κύριο Φούχτελ έχουν κατά καιρούς ε, ο εκπρόσωπος του Δήμου Θέμης Σοκράτης Σω... Φάμελος, ο Δήμαρχος Αγοράς Μουρεσίου ε, Αντόνογλου Κασαβέτης Γεώργιος, η κυρία Μπότση Σταυρούλα, Δήμαρχος Φουλίου, η κυρία Βριζίδου, Παρασκευή, Δήμαρχος Ιορδέας, ο κύριος Δανιηλίδης Σήμος, Δήμαρχος Νεάπολης Ικειών, ο κύριος Γεράνιος Μιχάλης Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πηλέας Χοκιάτη, ο κύριος Καριώτης Τζανής, Γενικός Γραμματέας του Δήμου Τρικάλων, ο κύριος Λαμπάκης Ευάγγελος, Δήμαρχος και ο κύριο Βαφιάδε Νίκος, Δημοτικός Σύμβουλος, παλιός αντιδήμαρχος στην Κίνα Κακλαμάνη και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της, της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης. Και όπως το ξαναλέω, ότι αυτά μπορεί ο να το διασταυρώσει μπαίνοντας στο site της Ελληνογερμανικής Συνεργασίας, όπου αναφέρονται οι προσκλήσεις, οι εκδηλώσεις, οι συναντήσεις του κυρίου Φούχτελ, mm -hmm. από εκεί άντλησης τα στοιχεία, τα οποία εμείς δημοσιεύσαμε μετά ως εφημερίδα. Το... Και φυσικά συνεχίζει ο κύριο Φούχταλ το άργω. Βεβαίω, νομίζω ότι κάποιο... καλή ανταπόκριση με πρόσφατε συναντήσεις του που θα πρέπει να δώσουμε σημασία είναι με τον κύριο Στουρνάρα την Πέμπτη, mm -hmm. την περασμένη 5η, mm -hmm. με τον Αρχιεπίσκο... Αρχιεπίσκοπο Αρχιεπίσκοπο μου που είναι από 15-20 μέρε είναι σημαντικέ και σημαντικέ αυτέ τι συναντήσεις γιατί αμέσω μετά ακολούθησε η εγγύη ω mm -hmm. Η εκκλησία δεν σα. Βέσας... Ε, πρέπει να σας επισημάνω έχει τεράστιες εκτάσεις οι οποίες είναι δασικές ή χορτοβιοβαδικές και δεν μπορούν να οικοδομηθούν με το παρόν καθεστώς, το πολεοδομικό καθεστώς, θα μπορούσαν όμως ίσως μέσα από μια, μια τέτοια εξέλιξη να αξιοποιηθούν ενεργειακά και διαπαντίων άλλων τρόπων. Και, μα, και από ό,τι τουλάχιστον ακούγεται από την αγορά, εσύ μπορεί να το ξέρει ναι. λόγω δημοσιογραφικής ιδιότητας, εγώ το ακούω από την αγορά δηλαδή, από τους επιχειρηματικούς κύκλους, ότι έχουν κλειστεί μια συμφωνία με το περιβάλλον του Αρχιεπισκόπου, του κυρίου Χουφούχτελ, δηλαδή των Γερμανών επενδυτών, mm -hmm. με την Εκκλησία της Ελλάδος, με το περιβάλλον του κ. Εξού και, την, και το γεγονό ότι η Εκκλησία, παρά το γεγονό ότι ακολούθησε περίπου δύο χρόνια και το 2011 ω ένα βαθμό, Είχε έναν πολύ έντονο πολιτικό λόγο ενάντια στο καθεστώ κατοχή και... με τον τρόπο που βεβαίω καταλαβαίνει η ίδια και η λαμπάδα. Από τότε α, σταμάτησε. Έχει υποχωρήσει πλήρω, δεν υπάρχει καμία επίσημη ε, έτσι τοποθέτηση. Είναι πάρα πολύ αχνό ο καταγγελτικό λόγο. Η ιδιαίτερη προσοχή Δημήτρη, συγγνώμη, θα πρέπει να δοθεί σε αυτόν τον ενδεχόμενο αποχαρακτηρισμό εκτάσεων τη Εκκλησία <Και> για αγροτική καλλιέργεια, μήπω εκεί αποχαρακτηρίσουν και εκτάσεις για τέτοιες ε, βεβαίως, χρήσεις. Ναι, ναι, ναι βεβαίως. Και εδώ ένα, υπάρχει ένα παιχνίδι πολύ χωτρούς πόλεμος που εξελίσσεται μέσα στην ιστορία. Αυτή αξίζει τον κόπο μία και θύχτηκε και αξίζει τον κόπο ήδη στις κορυφές της Εκκλησίας mm -hmm. στην προσπάθεια να μην υπάρξει ένα μέτωπο πατριωτών ιεραρχών, να το πούμε έτσι, <coughs> μέσα στην Εκκλησία όπου θα φράξει την εισβολή των κατακτητών τη χώρα mm -hmm. και στο σώμα τη εκκλησία. Ε, αλώνεται ο πατριωτικός λόγος ή η πατριωτική σκέψη όποιον από τους ιεράρχε ή από το κομμάτι της Εκκλησίας ε, έχει τέτοια προβληματική από τη Χρυσή Αυγή οθείται ένα κομμάτι των ιεράρχων είτε σκόπιμα είτε λόγο και, και, και εκτιμένης ταχύτητας mm. να ενσωματωθεί στη λογική της Χρύσης αυγή προκειμένου να μην αντιταχθεί mm. στην λογική της εκπόρθησης και της Ελληνικής Εκκλησίας από τους Γερμανούς εξυπηρετώντας τα συγκεκριμένα συμφέροντα. Αυτή η προσπάθεια εκπότησης της Εκκλησίας από τους Γερμανούς δεν είναι πρωτοφανής. Έχει γίνει και στην κατοχή. Yeah. Ο δαμάσκηνος που λέγαμε προηγουμένως ήταν αυτός που γερμανοποίησε στην ουσία την Ελληνική Εκκλησία με εξαίρεση την ηρωική παρουσία και πραγματική συμμετοχή yeah. Τε, τεσσάρων Μητροπολιτών που συμμετείχαν στην εθνική αντίσταση και που αφορήστηκαν από το αμάσκινο και που δυστυχώ μέχρι και σήμερα η Εκκλησία. Ο Κοζάνης Κοζάνη Ιωακή, Μηλίας Αντώνιος, Αντώνιο, ε, νομίζω ο Μητυλίνη ναι. ο Ειρηνέο ε, και είχαμε δεκάδε εκτελέσει ιερωμένων από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχή με προεξάκουσα τη μαρτυρική μορφή του Ιωακή Λιούλου, αρχημαντρήτη τη Μητρόπολης Κοζάνη και γι' αυτό το λόγο επειδή επίκειται η σύλληψή του ο Κοζάνη ανέβηκε στο βουνό. Δηλαδή συνέλαβαν τον πρώτο σύγκελο τον εκτέλεσαν με φρικτά βασανιστήρια Ακριβώς. και ο Κοζάνης βγήκε στο βουνό και εκατοντάδες άλλοι Έλληνες παπάντες, πατριώτες πλήρωσαν με το αίμα τους στη συμμετοχή στην εθνική αντίσταση. Λοιπόν, το... όποιος λοιπόν πιστεύει ότι η εκκλησία σαν θεσμός του ελληνικού κράτους ή οτιδήποτε όπως λειτουργούσε μέχρι σήμερα θα μείνει αλόβητη κάτω από την πόρτα του γερμανού καταθετή ή του, κατακτητή, του σημερινού καταθετή mm. ανεξαρτήτω της εθνικής ταυτότητας, η εθνική αλοβητη κατω απο την πότα του γερμανου κατακτητή η του σημερινου καταθετη ανεξαρτητω της εθνικης ταυτοτητας η εθνικη ταυτοτητα σήμερα χρησιμοποιειται ως, ως, ως ταυτότητα. Έτσι. Κατά αυτό όπως ήταν παλιά, λοιπόν, για τις δυνάμεις που έρχονται ω κατακτητές εδώ, ε, απλά αυτά πατάτε. Λοιπόν, ε, και με την... και αξίζει τον κόπο να κάνουμε και το εξής. Σχολείο, επειδή διάβαζα τώρα τελευταία, ε, συζητώντα ας πούμε, για το, το βιβλίο τη Ναόμι Κλάιν. Ναι. Έτσι, το διάβαζα εγώ τελευταία, το διάβαζει η γυναίκα μου και που το συζητάγανε Και αναφέρεται στην ίδρυση των ειδικών οικονομικών οζονών στην Κίνα που κάτι ανάλογο γίνεται και στην Ελλάδα, γιατί θα το δούμε και σε επίπεδο περιφερειών. Απλά όταν τελειώσει η ιστορία με τους Δήμους, ή με εκείνους Δήμους που ξέρουμε, θα επεκταθούν στις περιφέρειες. Και μέσα από εκεί θα έχουμε τις θα ειδικές οικονομικές ζώνες, χωρίς καν κανένα είδους να ανοίξει ούτε μύτη έχουμε σε επίπεδο πολιτικό. ...και να περιφερειάρχησε. Με τον Περιφερειάρχη Περοπονίσου, τον ναι, Υπουργός ναι. Περοπονίσου, ναι. ναι. με τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας Τράκης, Έχουμε εκεί και μια καθηγήτρια του οικονομικού του Πανεπιστημίου, του Δημοκρίτιου, η οποία έχει γράψει το Οικονομικό Επιμελητήριο Θράκης και μιλάει με τους Γερμανούς με διαφεύγη τώρα το όνομά της. Και έχουμε επίσης συμφωνία με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για την αξιοπολ... αξιο... αξιοποίηση των ενεργειακών φυτών και διαφορών άλλων τέτοιων σαγλαμάρων ναι. οι οποίες θερούν από το ίδιο ναι— όπως τσάριομέντας, τσάριομέντας, που έλεγε ο, Χίτλε, ο Χίτλερ <συστά> ο, ο, ο, να δημιουργηθεί αγριομέντας στην Ελλάδα. Εδάφη παραγωγικά για τη γεωργία, τα οποία θα είναι χρήσιμα στην ανάπτυξη. Ακριβώς. Ναι. Ναι. Ναι, ναι. Λοιπόν, έχει ενδιαφέρον όμως ότι εδώ που λέει η Ναώνη Κλάιν αναφερόμενοι στην ιστορία της ίδρυσης των ιδρυτικών οικονομικών ζωών, τόσων των μεγάλων οικονομικών μεταρρυθμίσεων που γίνονται στις αρχές του δεκαετίας του 80, το 1980 και μετά με τον ΤΕΚΣΙΑΟΠΙΝΚ στην, στην Κίνα, στην ηγεσία του Κομμιστικού Κόμματος Κίνας, όπου για πρώτη φορά στην Κίνα, τουλάχιστον πρώτη φορά μετά την Κινέζικη Επανάσταση, έτσι, ιδρύεται η ειδική μονάδα στρατοχωροφυλακής για την καταστολή κοινωνικών ε, αναταραχών. Αυτή η ειδική μονάδα στρατοχωροφυλακής έκανε την διανάνμενη, με μερικές χιλιάδες νεκρούς, αγνοούμενους κτλ. Αυτή η συγκεκριμένη μονάδα έκανε. Και συζητώντα το ας πούμε, εκεί που έχει ενδιαφέρον γιατί τώρα ακριβώ αυτήν την παιδιά, στα πλαίσια μιλάνε για τη στρατοχώρο που θα ιδρύσουν εδώ διαλύοντα βεβαίω τι ένοπλε δυνάμεις. Αντίστοιχα τέτοιε αλλαγέ κάνανε και στην Κίνα συμπρίβοντα τον λαϊκό απελευθερωτικό στρατό όπω τον ονομάζανε μέχρι τότε και μετατρέποντά του σε δύναμη καταστολή σε μεγάλο βαθμό ε, μαζί με την αστυνομία ώστε να προλαβαίνουν κοινωνικέ αναταραχέ ε, για τι οικονομικέ μεταρρυθμίσει. Ε, το πόσο παράλληλα κινείται το σχέδιο. Δηλαδή, ακριβώς τα ίδια βιώνουμε και εμείς εδώ. Με μια διαφορά. Δεν έχουμε κουμισκό κόμμα στην κυβέρνηση. Εντάξει, πάμε Τουλάχιστον τυπικά. Τυπικά. Τουλάχιστον για Τουλάχιστον Τουλάχιστον δεν Αλλά δεν θα είναι και για πολύ, βέβαια. Όχι όσον να... έκανε τη βρομοδουλά του και τώρα πρέπει να αποπαιστε την πόλη. Και είναι εκλογέ χώρα. Κοίταξε κάτι, θα... να... έκανε την βρομοδουλιά Α... του, η ηγεσία ναι. του συγκεκριμένου κόμματο ναι. και πρέπει τώρα να παίξει το ρόλο τη αντιπολίτευση, προκειμένου ο οικονομικό δολόβηνο που διαδεχθεί ναι. τον προηγούμενο, ναι. το χωστόφια, να ολοκληρώσει την καταστροφή. Ναι, ναι σωστά. έτσι γίνεται, είπαμε ή ίδια συνταγή, δεν αλλάζει κάτι. Είναι εντυπωσιακό, δηλαδή να γίνει και τη δεκαετία του 80 και στην Κίνα τώρα που ήταν αυτή τη διομορφία, το ότι είχε ένα κουμισκό κόμμα τύπη. Στο στόχο ένα συνεχώ χώριμα με το και κλίνο, η κινητικότητα στι τοπικέ κοινωνίε, παρακολουθώ γιατί κάνω και το ροποτάσει αυτό δίκη πολλά χρόνια, έχει ξεκινήσει, ε, μορφώματα, συντονιστικέ εκτροπέ, κοινή, συλλογικότε ήδη κινούνται στην κατεύθυνση διατύπωση μια εναλλακτική πρώτα τοπική εξουσία στα πλαίσια του αντιμνημονιακού μετόπου, τόπου, όπω ο καθένα το αντιλαμβάνεται και τη αντίταξη μια συνολική πρόταση για τη διαχείριση των τοπικών πραγμάτων απέναντι σε αυτή την πολιτική. Αυτό νομίζω είναι το πιο ελπιδοφόρο που ακόμα όμω είναι σπέρμα. Σα πάργανα. Σα πάργανα. Και δεν έχει πάρει διαστάσει μεγάλε που να απειλεί την καθεστική ατοπική τάξη. Παρ' όλα αυτά βλέπετε ότι ε, οι εξελίξεις θα είναι τόσο ραγδαίε τι επόμενε 14-15 μήνε που κάτω από συνθήκε οι οποίε Μπορεί να είναι και ευνοϊκέ αυτέ οι κινήσει να αποτελέσουν εναλλακτικέ προτάσει εξουσία τουλάχιστον για την ενημέρωση των πολιτών. Δεν είμαι αισιόδοξο ότι θα γίνουν δημοτική εξουσία, αλλά να υπάρχει άλλη πρόταση και να κατατίθεται στο Δημοτικό Συμβούλιο από οποιαδήποτε θέση, είτε εκείνη τη συμπολίτευση είτε τη αντιπολίτευση. Γιατί με αυτή τη στιγμή στην πλειονότητα των Δήμων αυτή η πρόταση αποσιάζει. Ναι, εγώ θέλω. Νίκο, θα δώσω πρώτα σε σένα τον λόγο, επειδή θα πρέπει να κλείσουμε έτσι. έτσι για το τέλος Γιατί θέλω να πω κάτι σε αυτό που έχω ο Αλλά στη συνέχεια, όχι. Στη συνέχεια να κλείσουμε. Εγώ ήθελα το εξής να πω, κλείνοντας και εγώ, ότι για να γίνει δυνατή η επίτευξη αυτού του σχεδίου, το οποίο ήταν ένα χρονικό προαγγελθέντο, προαγγελθή τη επίθεση, και αυτό τουλάχιστον. Φάνηκε δηλαδή με αυτό που έλεγα προηγουμένω με την δήλωση που έγινε μεταξύ των δύο αυτών κορυφαίων πολιτικών παραγόντων δεν θα μπορούσε να συμβεί εάν δεν ελεγχόταν η βασική τομή άσκηση εξουσία του κράτου. Άρα λοιπόν, διεμβολίστηκε σίγουρα η εκτελεστική εξουσία, έγινε ψαραπενίδα. Αυτό είναι σαφέ πλέον, δηλαδή δεν, δεν, το βλέπουμε καθημερινά. Ήρθε η νομοθετική εξουσία και αποδέχεται την αυτοκατάργησή τη. Βρίσκουμε. Το φαινόμενο ενώ αυτό απο, αποτελεί εξαίρεση, δηλαδή την πράξη του νομοθετικού περιεχομένου ονομάζεται το δίκαιο τη ανάγκη, δηλαδή όταν υπάρχει μια σοβαρή ανάγκη κλπ. Δηλαδή. Εδώ πλέον έγινε σκηνή κορδόνη, δεν υπάρχει πια, η, το κοινοβούλιο δεν ομοθετεί δεν επεξεργάζεται, δεν κάνει τίποτα. Και βέβαια και η δικαστική εξουσία η οποία ελέγχθηκε διότι δηλαδή, λειτουργώντα πυραμιδικά, ε, η ηγεσία τη δηλαδή, σίγουρα αυτο ελέγχθηκε και ελέγχει μεταφέροντας το, τα, τα δικά της φοβικά σύνδρομα στους παρακάτω δικαστές. Και πολύ φοβάμαι ότι έχει ελεγχθεί και το μεγαλύτερο μέρος του τύπου. Δηλαδή και οι ατύπη αυτή η εξουσία, τέταρτη εξουσία όπως λέγεται, το μέγιστο μέρος του τύπου. Από εκεί και πέρα και που μένει πια είναι η οργάνωση των ίδιων των πολιτών. Πολύ φοβάμαι ότι το σχέδιο, εάν δεν το σταματήσουμε δεν το σταματήσουμε έγκαιρα και δεν ξεκινήσουμε να το σταματάμε πιστεύω ότι δεν έχει τελειωμό αυτό ήθελα να πω όποιος δηλαδή περιμένει από τους yeah. ίδιους mm -hmm. να λύσουν το πρόβλημα που οι ίδιοι δημιουργήσαν νομίζω ότι αυτοπατάτε και αυτοπατάται πάρα πολύ σοβαρά λοιπόν έτσι κλείνοντας αφού ευχαριστήσω σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά Νίκο και Περικλή Περικλή ελπίζω θα ξαναπούμε έτσι, κάποια στιγμή, ωραία, κρατάω την υπόσχεσή σου, να μην σε διαβάζουμε μόνο, κοντά είμαστε εξάλλου, <laughs> κοντά είμαστε, πρόβλημα. οπότε μπορούμε να ξαναπούμε. Ε, ήθελα να πω το εξής, ότι ε, θα συμφωνήσω με τους Γερμανούς σε ένα σημείο, ξεκίνησαν από τα κάτω να διεσδήσουν στη χώρα τις τοπικές, ε, ε, κοινωνίες και είναι πολύ σημαντικό. Και εγώ πιστεύω ότι είναι μεγάλο στήχημα για όλους εμάς που είμαστε εποψιασμένοι, που έχουμε ξεκινήσει έναν αγώνα. Εδώ και καιρό ο καθένας με αυτό που μπορεί και με αυτό που μπορεί να προσφέρει, ε, να σηκώσουμε αυτό τον αγώνα στις τοπικές κοινωνίες. Ε, διότι για μένα πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικός αγώνας. Δημήτρη, εσένα κοιτάω τώρα, σε σένα. Ναι. ξέρει γιατί είναι πολύ σημαντικός, πιστεύω εγώ, αγώνας. Διότι δίνει στον άλλον, εκεί που σου λέει ότι τα βάζω μια πρόσωπη κυβέρνηση, κάτι τεράστιο μεγάλο, στην Αθήνα, δεν ξέρω, ξέρω από τη Βουλή, με, με χτυπάνε τα ΜΑΤ, είναι τελείω διαφορετικά στην τοπική κοινωνία που γνωριζόμαστε, όπου μπορούν μέσα από αυτού του είδου του αγώνε να βγουν άνθρωποι που είναι κλεισμένοι στα σπίτια του και δεν ασχολούνται και είναι πολύ σημαντικοί με γνώσει, με επίπεδο, με προσωπικότητα, αγνή, πραγματική τίμη. Και τώρα δεν ασχολούνται. Φλέγει, πού να πάω τώρα εγώ να ασχοληθώ με όλα αυτά. Έτσι. Το βασικό είναι. Νέε συσχετισμοί, το... νέε δυνάμει και κάτι άλλο, με συγχωρεί, mm -hmm. και κάτι άλλο, ε, να γευτούν και τη νίκη γιατί θυμάσαι, κάναμε μια ανάλυση και έλεγε πολύ σωστά ότι ο λαός απογοητεύτηκε πήγε μια φορά έξω στη Βουλή, πήγε δεύτερη, πήγε τρίτη, πήγε τέταρτη έφαγε τα χημικά, έφαγε τα νερά, ξαναγύρισε σαν βεγμένη γάτα στα σπίτια του και πρέπει να γευτεί κάποια νίκη επιτέλους, ότι μπορεί να τους νικήσει άρα το να φτιάξεις το να προσπαθήσεις τόσες ελήφια εκείνες τις δυνάμει που μάχονται ή που μπορεί να, να... Στρατευτούν στη μάχη ενάντια σε μια διαλογική, είναι σχετικά πιο εύκολο. Σχετικά πιο εύκολο, όχι ναι. πάντα πιο εύκολα αλλά είναι σχετικά πιο εύκολο κατά τόπους. Σε τοπικό επίπεδο. Σε τοπικό επίπεδο. Ναι. Λοιπόν, αυτό το πράγμα είναι πολύ σημαντικό ναι. και, πλέον, και για έναν επιπλέον λόγο. Ότι μπορείς να τα βρεις πιο εύκολα με δυνάμει που είναι στρατευμένε πολιτικά, σε πολιτικού σημαντισμού ναι. ή οτιδήποτε, Uh, το, το σκόπελο των ηγεσιών yeah. και το τα πράγματα που, που συνήθω δημιουργούν προβλήματα. Το ξέρουμε πάρα πολύ yeah, καλά, yeah. το ζούμε όλοι σε οποιασδήποτε προσπάθεια. Εθνικέ φιλοδοξίε και άλλα πράγματα. Uh, τα διάφορα και βεβαίω και, και, και τα συμφέροντα και... που έχουν οι ah. κεντρικοί μηχανισμοί. Μπορούμε να τα βρούμε πιο εύκολα εκεί σε τοπικό επίπεδο και να ξεκαθαρίσουμε και, το, λογα... και, το... και, τα... και να ξεκαθαρίζουμε το τοπίο και να φαίνεται α πούμε ποιο είναι ποιο σε τελευταία ανάλυση πέρα από το τι δηλώνει το πώ. Uh, πώ θα το πούμε, το πώ πλασάρεται. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι επήγε μια τέτοια δραστηριότητα έτσι ώστε να δημιουργηθούν αυτοί οι πυρήνε, να το πούμε έτσι, εκείνα τα έμβρια που μπορούν να συγκροτήσουν ένα μεγάλο παλαϊκό ρεύμα mm -hmm. όπου θα λύσει το ζήτημα τη εξουσία και ελπίζω πολύ πριν βρεθούμε στην ανάγκη να αντιμετωπίσουμε την, uh, τη διαμορφωμένη κατάσταση στου δήμου uh, τη okay. χώρα το 2014. Λοιπόν, σαν εκπομπή εδώ, νομίζω ότι μόλι το ξεκινήσαμε το θέμα. Mm -hmm. Θα, το... θα πρέπει να συνεχίσουμε να συμβάλλουμε και δεν ξέρω να το οργανώσουμε και σε όλη την Ελλάδα. Τερικλή, τώρα βλέπω και εσένα. Λοιπόν, όλοι μαζί εδώ όπω είμαστε, Νίκο, όλοι μαζί, μια παρέα, ξεκινήσαμε. Ευχαριστούμε για την ευκαιρία που μα δώσετε να πούμε και μέσα από τα Ριτζιανά τις απόψει μα. Τα στοιχεία, αυτό και είναι. Να σας σημαντικό. να σα γνωρίσουμε τα στοιχεία. Τα στοιχεία να παραθέσουμε. Και εσένα και τον Δημήτρη και την κοπελιά που είναι στο Νίκο, η Ιώτα. Σα ευχαριστούμε πολύ. Και ευχηθούμε καλή δύναμη. Να είστε καλά, ευχαριστούμε, ευχαριστούμε όλους όσους είστε μαζί μας, μας ακούτε, μας παρακολουθείτε. Αύριο το ραντεβό μας θα δώσουμε τώρα μικρόφωνο στο Χάρη Μπότσαρη, στον ΝΑΡΤΕΦΕ με δομή της στους 90,6. Αύριο κοντά σας και πάλι, λίγο μετά τη μία. Με αυτότε, να είστε καλά.